Τετάρτη του Οκτώβριου στι 8, στους 97 κι αυτό. Εδώ είμαστε Real FM, να πούμε χρονιά πολλά στην Πελαγία και τη δική μας Πελαγία που σήμερα γιορτάζει. Και από τραγούδι του 1988 ήρθαμε, μπαμπι, έτσι, desire, you too, αγαπάς αυτό. Νούμερα. No desires. No desire, τι? No desires. τι είναι no desireς, πολύ desire για εξουσία. Ε, ε, ε, ε, ε, μια ζωή με desire ε, περάσαμε, ε, ε, με Desire για επονόμα βλέπω. Είπες, yeah. Πολύ δυσάρεστο κονόμα βλέπω. Επίσης. Εσύ με το που θα ακούσει yeah. ότι θα μπουν κάμερε, ότι θα γίνει μια δουλειά, θα προμηθευτούμε κάτι αμέσω κονόμα Να μην ρωτήσω ο φίλε κατευθείαν. Δεν ξέρω. Ε, αυτόματα θα γίνονται όλα και τα λοιπά. Δεν και ξέρω. δεν θα είναι μόνο και τα πρόστιμα, θα είναι και τα point system, δηλαδή πα που κάνει και το, το δίπλωμα κτλ. Ε, το οποίο μεταξύ μα Και κατά παραχώρηση. Εγώ θα κάνω τώρα εδώ πέρα το surprise. Εγώ είμαι υπέρ τη των παραχωρήσεων. Εγώ θα κάνω το surprise. Κάντε το. Κάντε το ρε, με τα μπούνια κάντε το, δηλαδή βάλτε κάμερες παντού, Big Brother, ό,τι θέλετε. Και ε, ε, αν είναι για την ασφάλεια των ανθρώπων, ας πούμε, δεν το συζητώ. Θα μου πεις βέβαια... Εσύ συμφωνεί με τι κάμερε. Ναι, ναι, συμφωνώ. συμφωνώ. Ε, ναι, συμφωνεί ε, ναι. γιατί καβαλά μια σοβαρή μηχανή. Είσαι σοβαρό <laughs> οδηγό. Έχει κάνει χιλιάδε χιλιόμετρα. Και κεντρικό κάθε μέρα να πάρει κάτι σου. Κάθε παραμένα. μέρα πρέπει να κάνει δύο διαδρομέ ε, πέρα δόθε ναι, ναι, για ναι. να πα στι δουλειέ σου. Έκανα ε, και καμιά ε, κανένα χιλιόμετρα. Ναι, άρα <laughs> συμφωνεί. Ε, μαράκι, κατάλαβε. Κοιτάω την πάρτη μου. Δεν κοιτάω τώρα ότι όλο αυτό το πράγμα θυμίζει 1984 και ο Όργουελ. Από την άλλη πλευρά και θέλω να το πω. Επειδή είμαι σίγουρο ότι κάποιοι φίλοι και με επιχειρήματα θα βγουν και θα πούνε «Μα αυτά τα πράγματα, Αυτό ε, θα είσαι στα αυτοκίνητα με την κόμενα και θα σε γράφει κάμερα, ξέρω εγώ τι και μαζεύετε». Ρε παιδιά με τόση προβολή που έχουμε κάνει τις προσωπικές μα ζωέ μέσα από facebook, instagram και θες μαζεύετε, όταν επικαλούμαστε την ιδιωτικότητα εγώ γέλια. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ε, ναι, Εντάξει. Ναι. Ξέρεις, Μα καλά, ε... αυτό δεν είναι πρόστιμο όμω. Δεν έχει πρόστιμο. Τι είναι, συγκομμένα. Επιβράβευση θα σου στέλνουν. <laughs> ε, Πέρασε το κόκκινο. Θα γίνεται γιατί... αυτόματα η αναγνώριση ότι γιατί... δεν είναι γυναίκα σου και θα σου στέλνουν επιβράβευση. Αυτά είναι πολύ κακά πράγματα. Ή καρδούλε. Αυτό δεν είναι είναι καλό. <laughs> <laughs> έχει καρδούλε. Έχει έρθει μήνυμα το οποίο είναι πρίκα από την προηγούμενη εκπομπή. Νίκο Τραβελάκη και λοιπά. Τα έκανα σήμερα εδώ πέρα τη κάμερα. Έγινε. Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, οι κάμερες θα καταγράφουν και θα στέλνουν πρόστιμα και σε περιπολικά οι μηχανές αστυνομίας οι οποίες κάνουν παραβάσεις χωρίς εκείνη την ώρα κυνηγούν κάποιον, όπως ο και κρατικά και υπουργικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, για, την, για το αστυνομικό αυτοκίνητο βεβαίως είναι σε αποστολή πρακτικό συνεχώ, καταλαβαίνω ότι θέλει να πει ο Σεραφή. Για τα κρατικά και υπουργικά αυτοκίνητα, προφανώς, προφανώς, Προφανώ. Ε, να. Ωραία, καλά. Έστειλε λοιπόν την ε, απευθεία στην κλίση. Κατέγραψε η κάμερα, ξέρω εγώ, δύο μπιγκ μπράδι με την Έστειλε στην κρατική υπηρεσία Άρα. στην οποία ανήκει Και το αυτοκίνητο. η κρατική υπηρεσία τι έκανε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα την αρχιοθετήσει, ρε Πάπη. Θα την αρχιοθετήσει. Πού θα βρει χώρο να την αρχιοθετήσει. Τόσε κλίσει θα... που θα τι αρχιοθετήσει. <laughs> Έχει δει εσύ κανέναν από αυτά τα αυτοκίνητα να. Εδώ σταματάμε με την κίνηση... Ξέρω, κατεβαίνει ένα αυτοκίνητο προς το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, μαύρα, τζάμια, συνοδευτικά. <laughs> Μας σου έχει καθίσει Μάρια, σαν και εμένα, ας πούμε, και χειρότερα, αριστερά, δεξιά, σταματάει ο τροχονόμος την κίνηση... Στην Αλεξάνδρας να περάσει και η φυσία Τώρα Τι είναι αυτά, Δεν συζητάμε αυτό το κλάδο. Ωραία η ερώτηση Αυτό είδες, είναι αφήν, πολύ αυτό Το λες και το ξαναλές αλλά εγώ ναι. ξέρω πάρα πολλού τέτοιου ανθρώπου που αυτό και τηρούν απολύτω τα πάντα. Όταν είναι βέβαια. Δεν πάμε τόσο άνθρωποι που μα Για λόγου Υπάρχουν ορισμένοι Άρα. οι οποίοι έχουν το ελεύθερο και έχουν και του αστυνομικού για να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή να σταματήσουν την κυκλοφορία. Είναι αστυνομικοί που το σταματάνε. Αλλά επικαλούμαστε λόγω του ασφαλεία, είναι... εγώ τώρα τι να πω. Υπάρχουν και... Υπάρχουν, απάκου, και να στόχος, να πω. υπάρχουν και τρει-τέσσερι. Να γίνει άνθρωπο στόχο να πω. Υπάρχουν και τρει-τέσσερι βέβαια που έχουν αστυνομικού δικού του, οι οποίοι κάνουν το ίδιο πράγμα, αυτό είναι full παράνομο. Ναι. Αλλά τρει-τέσσερι είναι. Πού και πού θα έχει τύχη να φάνε με τον Πρωθυπουργό ναι. Μπορεί να τα συζητήσουν να το θέμα Εντάξει και κάθε φορά που γεννιέται ένα θέμα ξέρω εγώ, ασφάλειας Και γκρινιάζουμε που είναι αστυνομική κτλ. μαθαίνουμε οτι ότι είναι καμιά 2-3 χιλιάδες άνθρωποι ας πούμε Που τους έχουμε... Πώς το λένε με κλητή, είναι τώρα αυτή η αστυνομική Δεν ξέρω Όχι, κανόνι, πώς και αστυνομικοί λες. Είναι αστυνομικοί Ο οποίοι έχουν παραχωρηθεί στην ασφάλεια των υψηλών προσώπων Και ανάμεσα σε όλες τις άλλες όλα, που κάνουν Πάνε ό... και ένα σούπερ μάρκετ ρε παιδί μου Αυτά <laughs> ώρα προβλέπονται ναι. Και στο βαθμό που προβλέπονται είναι ok Τώρα τι να σου πω ναι. Κάποτε δεν είχαν οι βουλευτέ αστυνομικό Τώρα αν δεν έχεις δύο δεν είσαι καλός βλεφτής. Ναι ρε φίλε, και ένα... Δεν είσαι έτσι. κάποιος, Επειδή μου, αν δεν λέμε. εμφανιστεί σε μια συγκέντρωση με δύο Έχει έτσι, ένα πούς, λες, ονόραι κάποια. η κατάσταση, ναι. είναι μια γκλαμουριά ας πούμε. Τώρα, σοβαρά, Τώρα έχεις αρχίσει και πιάνεις το νόημα ναι, της ναι, ναι, ναι. ζωής. Ναι, γι' αυτό σου είπα, αυτός ο κόσμος της δημιουργίας <laughs> και μας κανέναν ας πούμε. Ναι. Λοιπόν. Του Ζορετήλ που λένε και φίλοι μου οι Γάλλοι. Συγγνώμη πώ το πατέρα. Του Ζορετήλ, δηλαδή. Για να πάμε παρακάτω. Του Ζορετήλ. Το πια στα μάτια. Μάριά Χριστιαντουλιού. Χριστιαντουλιού. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε εκπομπή στα γαλλικά. Εγώ δεν ξέρω, γρήρασε. Μπορεί να μιλά μια άλλη γλώσσα. Τονίζουμε, άστα να πάνε δηλαδή. Έτσι κι αλλιώ δεν θα συνεννοούμεθα που δεν θα συνεννοούμεθα. Τουλάχιστον να μαθαίνουν και ξένε γλώσσε οι Ακροατέ. Λοιπόν. Μου άρεσε η παραδοχή. Δεν θα συνεννοούμεθα που δεν θα συνεννοούμεθα. Εδώ... <σίλω> Εδώ το βλέπεις αυτό Πώς είσαι Γιώργο Ξεχάσαμε να το πούμε Τι παρακαλώ Το πρωτοσέλιδο της Real News τι την Κυριακή πέρασε Το σιδερένιο θόλο Το σιδερένιο θόλο Ναι τι άλλο σιδερένιο έχουμε <σίλω> Ένα σιδερένιο θόλο <θολό> θέλουμε <σίλω> Λοιπόν η ελληνική ασπίδα Θα γίνει τέσσερα επίπεδα αν θυμάμαι καλά Εξαιρετικό θέμα Παρδόν που το ξεχάσαμε να το πούμε Βουρ μέσα <σίλω> Το έπε ο Γεραπετρίτης Θες μια. Πολύ σπουδαία συνέντευξη. Ναι. Διότι είπε πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα πούμε όμω λίγο αργότερα. Σταστώ, αλλά στώ, ανοίγει, Το κεντρικό ανοίγει μήνυμα. Θέματα, ανοίγει θέματα, κάνει το σχολιασμό. Δεν έχουμε πει το θέμα. Έτσι. Και θα τα πούμε αργότερα. Το Ρωστός, κεντρικό μήνυμα του Γεραπετρίου. Όταν δίνει ο Υπουργό Εξωτερικών μια συνέντευξη, ναι. καλό είναι να την προσέχουμε. Λοιπόν, διότι στην Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνονται οι φήμε που θέλανε ότι πρακτικά θέλανε να δείξουν στο Μιτσοτάκι ότι αυτό το άνοιγμα που κάνει στην Τουρκία και στο ζήτημα των εθνικών ζητημάτων, έτσι τα λένε, ε, δεν το εγκρίνουμε, δεν το έχουμε συζητήσει, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι αυτό που θες να κάνεις μας βρίσκει σύμφωνος, άρα οι απουσίες Καραμαλή και Σαμαρά παίρνουν μια άλλη διάσταση. Βγαίνει λοιπόν ο Γεραπετρίτης, ο οποίος στην προηγούμενη συνέντευξή του, πριν τη χθεσινή, έχει πει ότι θα προσπαθήσω ακόμη και αν με πούνε. Μειοδότη. μειοδότη. Είδε πω σε παρακολουθώ, ήταν προσοχή μεγάλη. <laughs> ναι, αλλά μόνο εγώ το πρόσκησα αυτό. Ποιο το μειοδότη. Ότι το είπε. Διότι αργότερα. Το σημειώσα μειοδότερο... <αρακολουθεί> αργότερα... <αρακολουθεί> <αρακολουθεί> <αρακολουθεί> εγώ, αργότερα. Λέω εγώ, κάτσερ, μπαμπι, εγώ το είπα. Με αστρελάνε κιόλα. Λέω εδώ, είπα ότι είναι μειοδότη. τον μπορούν και μειοδότη. Ωραία, γιατί αργότερα βεβαίω αυτό ήταν μια υπερβολή. Παραδέχθηκε και ο ίδιο δια τη κυκλοφορία του δελτίου τύπου, επί του οποίου παρελήφθη αυτή η ΑΤΑΚΑ που ήταν ναι. ωραία δημοσιογραφική ΑΤΑΚΑ. Ωραία δημοσιογραφική ΑΤΑΚΑ. Ναι. Περιμένουμε. <laughs> Πατιά Αλλά... καλαμαριά ρε μπαμπιτή, ωραία δημοσιογραφική ΑΤΑΚΑ. Βγαίνει ο Υπουργό Εξωτερικών και λέει: Α πούμε ότι μπορεί να με πούνε και μειοδότη έχει ανοίξει και ένα δημοψήφισμα. Α με πούνε, και, και ας με ας με πούνε, πούνε. εγώ θα ανοίξω τη και συζήτηση. Α με πούνε. Και όντω θα την ανοίξει. Θέλετε να το ακούσουμε τώρα ή άσε να ε, πούμε. Ε, τώρα, άμα <laughs> ανοίξει <laughs> θέματα, α <ας> πούμε. Άντε να το τελειώσουμε. Είναι το αριθμό 8 να βγει παρακαλώ. Αυτήν τη στιγμή θέλουμε να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει ένας κοινός τόπος για να λύσουμε τη μεγάλη μας διαφορά, διότι ό,τι και να συμβεί, η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν λυθεί το μείζον ζήτημα που ταλανίζει εδώ και 50 χρόνια το οποίο είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι να μην είμαστε διαρκώς σε πολεμική εγρήγορση αλλά να έχουμε ένα πλαίσιο συζήτησης τότε θα προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι όριμε Δεν θα συζητήσουμε και δεν έχουμε συζητήσει ποτέ... Μάστε. Ούτε για τα χωρικά ύδατα, ούτε για κανένα άλλο ζήτημα κυριαρχία, διότι τα θέματα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χώρα μα και δεν θα τεθούν ποτέ, σα διαβεβαιώ και το επαναλαμβάνω, ποτέ στο τραπέζι τη συζήτηση με την Τουρκία. Αυτά πάμε παρακάτω. Τι άλλο Έτσι, θέμα πάν θέλω πάρα, να συζητήσουμε. Πάμε παρακάτω. Χουδαλάκι σε μεγάλο ψεύτη. Το κουκουέ φοράει κουκούλες σε κόσμο και στρατολογικοί τρομοκράτε. Δεν τρέψει να το λες, παιδιά ποτέ είπες εσύ τέτοιο πράγμα και δεν το πήρα ήδη <laughs> εγώ. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> Καλημέρα παιδιά να είμαστε καλά. γερούν Άισεμπλουμ mm -hmm. να είσαι καλά κι εσύ και να προσέχεις τι ακούς γιατί πρόσεξε καμιά φορά τα γρανάζια στο κεφάλι μπορεί να κολλήσουν εντελώς. Αυτό είναι σωστό Έτσι. που το λέει. Καλημέρα και, και προφανώς, προφανώς κάτι το γνωρίζει. Δίσαι, ε. Καλημέρα και στον Νίκο Τεσάνση. Δηλαδή, το να μου λέει εμένα για το κουκουέ, νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, θα σου πω. Έλα τώρα, δεν θα λύσετε τα οικογενειακά σα εδώ τώρα. Εσύφτε. Εγώ φταίω. Εσύφτε. Εγώ τα έχω λύσει πριν Όχι. από 50 χρόνια. Εσύφτε, <σχ> που βάζει θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Α πούμε τώρα, έστειλε ο Μάκη, που είναι ένα από του καλύτερου. Καλύτερου, ναι, του πιο πιστού μα ακροατέ εδώ. Έστειλε ένα. Του ακροατέ ρεπόρτερ. είχε δει προφανώ το Creative. Είχε, ήταν ένα παίλος σε ο οποίο έλεγε κάποια ιστορία, ας πούμε, για την προληπτική επιστράτευση. Προληπτική? Παιδιά, ναι, ναι. Παιδιά, όλο είναι fake. Προληπτική, προληπτική επιστράτευση, είναι επιστράτευση. αυτό πάλι? Α, το έχεις να ακούσε? Όχι. Ούτε. Μα γι' αυτό, ρωτάω σαβλάκας. Το δεν... βλέπω λοιπόν εκεί πέρα χτες. Δεν έχω καλή έκφραση χάνου. Κάτσε να το δω λιγάκι, λέω τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, μην το προσπεράσαι. Έχασες 10 λεπτά από τη ζωή σου. Ε, Ίσως έχασα και λίγο παραπάνω, γιατί δεν βρήκα το συνταγματάριστα, να θυμάμαι καλά. Δεν υπάρχει το πρόσωπο που υπογράφει. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν το τμήμα. Δηλαδή ε, μιλάω για μια φεϊκούλα, ε, φεϊκούρα τρομερή. Ε, όλο ψέμα ρε παιδί μου. Το, το έχει διαβάσει λοιπόν ο επιτιμή. Τώρα τι να πω για την τιμή του. Το έχει διαβάσει, βγαίνει σε μια τηλεόραση και το λέει. Γιατί το διάβασε κάπου στο ίντερνετ. Ωραία. Αυτό... Παιδιά στα όπλα, στα όπλα. Όπλα Παλά και Σαρβίλε, είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε στην προλεγγύη. Ε, ε, ε, ε, ε, okay. Αυτό κανονικά οι επαγγελματίε δημοσιογράφοι θα έπρεπε να το απαγορεύουν να συμβαίνει. Είναι και εναντίον τη δουλειά του. Θα σου πω ότι τα μεγάλα κανάλια. Παρακολουθούσα χθε λίγο το γαλλικό, γιατί ήταν οι δηλώσει. Αυτέ τι μέρε συζητιόνται οι δηλώσει τη νέα κυβέρνηση. Και παρακολουθούσα να δω τι γίνεται εκεί. Εκλά Έχει, Στα γαλλικά. Ναι, σου πω και σήμερα το πρωί, α πούμε στι 18.00, σε μια εκπομπή γαλλική. Στο γαλλικό κανάλι, συζητούσαν ε, διάφορα πράγματα. Στο παλιμό τη ημέρα ήταν. Εγώ yeah. ακούγα τρεβελάκι και αυτό το γαλλικά. Εξυπνάται, έξαρχε το τρεβελάκι. Λοιπόν, και ε, θα σου πω όμω ε. τι λέγανε. Ήταν μια ομάδα δημοσιογράφων και συζητούσαν τα τρέχοντα τη ημέρα, παιδί μου. Ε, η εκπομπή ήταν αναμετάδοση. Η χθεσινή ήταν η εκπομπή. Yeah. Λοιπόν, κάθε τόσο λέγανε Εντάξει, δεν θα γίνουμε και Ελλάδα. Το πολύ να γίνουμε Ιταλία. Μετά έλεγε ο άλλο δηλαδή, κάτι. Υπάρχουν έλεγε, και... Δεν θα φτάσουμε στο σημείο που έφτασε η Ελλάδα. Υπάρχουν και χειρότερα. <laughs> έτσι. Μετά ο τρίτος έλεγε: Του μια ερώτηση. Αν θα χρειαστεί να αυξηθεί κάποιος φόρος στη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν. Mm. Η Γαλλία έχει ένα τεράστιο έλλειμμα πλέον και πάει και σε μια πολύ μεγάλη αύξηση του χρέου εξαιτία του ελλείμματο. Προφανώ. Και έλεγε ο, ο άλλο. Ε, όχι, είναι καλύτερο να πάρουμε γρήγορα τα, τα μέτρα τώρα για να μην κάνουμε τα λάθη που έκανε η Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι κεντρικό θέμα συζήτηση. Ε, ε, στη Γαλλία, αυτή τη στιγμή είμαστε παράδειγμα <στά> προ αποφυγή. <στά> Ακριβώ <στά> με γίνει η Γερμανία. Κοίτανε και επειδή ξαναλέ για τα γαλλικά, να σου διαβάσω το μήνυμα του Ιωάννη. Εάν μιλάει γαλλικά ο Μπάμπη και εσύ έχω γαλά τα ελληνικά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμφωνήσετε σε, σε περισσότερα. Σωστό. <στά> <στά> Λοιπόν, θα σου πω κάτι άλλο όμω τώρα. Πάρα πολύ καλό. Έβλεπα δηλαδή, χθε. Εξαιρετικό. Έβλεπα yeah. χθε. Τα συνειδητή, συζδι... δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, και ξαφνικά βλέπω το εξή ρεπορτάζ. Το οποίο το σημείωσα για να σου το αναφέρω, γιατί με βέβαιο ότι δεν το έχει προσέξει. Διότι εκείνη τη στιγμή δούλευε. Mm. Λοιπόν, υπάρχει ποταμό Άρδα. Πάνω στη Βόρεια και τη Μακεδονία. Μεγάλο Στιάνα. φεστιβάλ μουσικό γη. Ωραία. Τι είναι, κάνα. Ροκ φεστιβάλ. Ναι, ναι. Αγούστε, α το ρε τώρα, α έχεις δεν έχει Άρδας Ποταμός. Ποταμό. Για τον Άρδα Ποταμό, λοιπόν, είχαμε ναι. μια συμφωνία με τη Βουλγαρία ναι. διάρκεια σε 60 ετών. 60 χρόνια συμφωνία είχαμε, γιατί ήταν ένα τρόπο να μα πληρώνει η Βουλγαρία τι αποζημιώσει από τον πόλεμο, γιατί η Βουλγαρία ήταν με την λάθο μεριά όπως θυμάστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμείς με τη σωστή. Λοιπόν, και αντί να μας πληρώσουν άλλα πράγματα που δεν είχαν και που να τα βρουν, γιατί ήταν στο Σοβιετικό μπλοκ, δεν είχαν λεφτά να μας πληρώσουν, δεχτήκαμε να αφήνουν νερά, να κατεβαίνουν, ναι, ναι. Ε, ώστε να εμείς να αναπτύξουμε τη γεωργία μας στην απεδώμεριά τη δική μας Νομίζω των Νομίζω ότι συνόνων. έχουμε συμφωνίε και πρέπει να ισχύει και μία για τον εύρο. Αν καλά. Μπορεί να. Έχουμε τέτοιου τύπου συμφωνίε με του Βιετνάμ. Εγώ δεν, δεν τη θυμόμουν, δεν την ήξερα, δεν θυμάμαι ε, καν αν δέξα. την είχα ποτέ βρει μπροστά μα. Κανεί μα δεν είναι υποχρεωμένο, δεν ξέρω. ξέρει όλα. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώ, μπράβο. Λοιπόν, τέλειωσε όμω η συμφωνία, διότι πέρασαν 60 χρόνια από τον πόλεμο. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία μαζί του ότι παιδιά, συνεχίστε να αφήνετε νερό. Τώρα μάλιστα που υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα των νερών στα ποτάμια που δεν είναι αρκετό και αυτοί έχουν πρόβλημα, με αυτό παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα και το χρειάζονται. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία να το συνεχίσουμε για τρει-τέσσερι μήνε και θα του δίναμε δύο εκατομμύρια ευρουλάκια. Ω yeah. ανταμοιβή σε αυτή την τέτοιο. Πέρασε ο καιρό, τα ευρουλάκια δεν πήγαν στη Βουλγαρία και οι Βούλγαροι είπανε μάλιστα πάρα πολύ ωραία: Κόβουμε το νερό. Κόβουμε το νερό. <laughs> ωραία. Έπεσε, έπεσε λοιπόν έπεσε τραγωδία στην Ορεστιάδα, έτσι κανονική τραγωδία. κανονική τραγωδία. Και με το δίκιο του οι αγρότε. Αυτό το κράτο λοιπόν που εδώ στην Αθήνα συζητά. Ε, αν θα δώσει πόσα θα δώσει που εγώ δεν πιστεύω τίποτα ότι θα κάνουν για τι κάμερε. Εννοεί είμαστε υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Δεν πιστεύω ότι θα, θα κάνουν, δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Δηλαδή θα σου πω ότι από τη μικρή εμπειρία που έχουμε πια τόσα χρόνια. Συνήθω γίνονται συμφωνίε, γίνονται αγορέ, γίνονται άντικοι τοποθετήσει, λειτουργεί καμιά εβδομάδα το σύστημα και μετά για κάποιο λόγο που έχει να κάνει, ας πούμε, με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών. Όχι μόνο του κράτου. Πολλέ φορέ είναι φορές κομματικά τα ζητήματα. Πολύ περισσότερο κομματικά από την κρατικά. Αυτό το πράγμα ενώ το έχουμε πληρώσει και θα έπρεπε να δουλεύει, δεν δουλεύει. Είναι καλή ώρα, κακή ώρα μάλλον, σαν του αξονικού τομογράφου. Του αγοράζει, εξοπλίζει τα νοσοκομεία κτλ. Δεν συντηρείται ποτέ, χάλασες το μήνα επάνω. Δεν πήγε η Μαρία να το φτιάξει. Τον πολλά. Λοιπόν... Μένουμε χωρί αξονικό. Μένουμε χωρί κάμερα. Λοιπόν, συμφωνώ. Πρέπει να βρούμε ένα θέμα διαφωνήσουμε, δεν πάει να διαφωνήσουμε. Να φτιάξουν δρόμου, να ανανεώσουν τα σήματα, να καθαρίσουν από τα αυτοκίνητα, προφανώ εννοείται τα καταλληλμένα, να κόβονται τα κλαδιά των δέντρων που τις καλύπτουν, να γίνουν διαβάσει, να βαφτούν, να μπουν σε σημεία καρμανιόλε, φανάρια κλπ. Γράφει ο Φίλιππος, ο οποίο δεν βάζει το μάτι του μόνο στην κάμερα και στην παραβατικότητα και κατά τη γνώμη μου κάνει πάρα πολύ καλά. Λέει, κάντε και όλα τα άλλα. Μην μου πει, σε Ρεμπάμπη, ότι δεν την με σήμα ή φανάρι που δεν το βλέπει λογο δέντρο. Ε, λόγω δέντρου υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Λόγω πινακίδων που έχουν τοποθετήσει οι ιδιώτε και λόγω των ηλικίων που κολλάνε σηματάκια. Άλλοι για να διαφημίσουν, άλλοι για να πούνε κάτι για την ομάδα του, άλλοι γιατί έχουν μια άποψη για τα πολιτικά πράγματα και πρέπει να τη βάλουν πάνω στο σήμα που απαγορεύεται, υποτίθεται. Φυλάκιση δύο ετών λέει από την πίσω μεριά. Ναι, ε, Ελλάδα, και μόνο στην Ελλάδα γράφει τέτοια πράγματα. Ναι, Έω και δύο ετών. Ναι. Ναι, λοιπόν, εντάξει. γυρνάω σπίτι χθε κάποια στιγμή ε, για να, κάνω, να στρωθώ να κάνω μια δουλειά που ήθελα να κάνω. Και ακούγε ένα τρομακτικό θόρυβο κάτω. Λέω: Όχι, τι συμβαίνει, βγαίνω έξω. Βλέπω έναν να, να κόβει τον δρόμο με αυτά τα εργαλεία. Στο μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο και ο γείτονα. Αυτό που το φτενίζει και το κάνει οι εγγραφεί. Όχι, βέβαια. Αυτό, αυτό μακάρι να το κάνουν, διότι αυτό. Να περιμένει καινούργια Καλό είναι να το έχουν κάνει εδώ στον στο ναι, ναι, ναι. παράδρομο του Real FM. Λοιπόν, όχι, έκοβε αυτό που κόβουν μέσα στον δρόμο για να περνάνε καλώδια και τέτοια. Ναι. Στο μεταξύ με παίρνει και ο γείτονα. Ε, ε, κατεβαίνουμε κάτω, του λέμε: Τι κάνει εδώ. Ε, μας λέει ευγενέστατος ο άνθρωπος ναι. ε, και δεν νομίζω ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, μιλάει για τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Ε, και του, μα, του λέμε έχεις άδεια γι' αυτό, γιατί ήμασταν έκπληκτοι, διότι πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, λιγότερο από χρόνο, είχε, είχε περάσει μια άλλη εταιρεία, είχε κόψει, καλά αυτό είναι είχε δεράγια. κόψει, είχε βάλει κανονικά τα καλώδιά τη, έβαλε και το τέτοιο, μπήκε και στην πολυκατοικία, κάποιοι ένικοι πήραν οπτική ίνα, Άλλοι σαν και εμένα δεν πήραν. Έχω μείνει στην παλιά τεχνολογία. Ούτε εγώ έχω. Ωραία. Αλλά τι θυμηθήκαμε και οι δυο, και όλοι θα θυμάστε. Ότι μα είχαν πει, άπαξε περάσει ένα, θα το χρησιμοποιεί ε, όποιο θέλει σε όποια εταιρεία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει στη εταιρεία. από την κοιλά Και είναι για όλε Έτσι, μπράβο. Οπότε λέμε ξαφνικά, λέμε καλά, και τώρα γιατί έρχεται δεύτερη, mm. αφού έχει περάσει η πρώτη. Νάτι εδώ και τελικά τι διαπιστώνουμε τα αναλύτερια παίρνω τηλέφωνο λοιπόν μου δείχνει μια απόφαση της δημιό... το το... Δήμου. του Δήμου που λέει ότι τους επιτρέπουν να κάνουν εργασίες δεν ήταν ολόκληροι Παίρνω τηλέφωνο. Είχε ένα τηλέφωνο εκεί. Mm. Η, αυτή η κυρία η οποία έβγαλε την απόφαση. Bambes. Το όνομά στόχο, το έχω. Από αύριο θα αρχίσω να το λέω. Αν δεν τη βρω στο τηλέφωνο. Άσε, λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο την κυρία. Σιγά μη βρει δημοτικό υπάλληλο την ώρα που ο Δήμαρχο κατεβαίνει να πάρει την κεφαλή του Πασόκ. Δεν ήταν στη θέση τη. Εκεί καταλήγει. Δεν ήταν στη θέση τη μέχρι που έλξε το ωράριο. Αυτό που σου λέω εντωμεταξύ έχει γίνει 11.30 το πρωί. Λοιπόν. Και τελικά. Η οπτική είναι. Τελικά, εντάξει, Όταν ήρθε άλλο που ήξερε που ήταν υπεύθυνο, αυτά που έφερε την απόφαση, Ψάχνουμε την απόφαση. Βεβαίω την απόφαση δεν έλεγε το κομμάτι αυτό του δρόμου, έλεγε ένα άλλο κομμάτι του δρόμου κάτω, στην Αρδιτού πιο κοντά. Mm -hmm. Αλλού, εν περιπτώσει. Αλλά πονηρά το πέρναγε και από εκεί. Αυτά. Μήπω η σε λάθο σημείο. Δεν είχε έρθει καθόλου σε λάθος σημείο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τι ξένε επενδύσει, επειδή η εταιρεία που έκανε τοποθέτηση ήταν βουλγαρική. Και ο άνθρωπο που ήρθε με την απόφαση σταμάτη, του Δήμου σταμάτη, είχε και αυτοκίνητο σταμάτη, με βουλγάρικε πινακίδε. Δεν σταμάτη, αρέσουν σταμάτη, αυτά που σταμάτη. λέω. Μόλι άξογε βούλγαρου. Oh. Σε ακίνητα, το 54,2% των άμεσων ξένων επενδύσεων. Πάνω από τι μισέ, 54,2% άμεσε ξένε επενδύσει που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο εξάμεινο αφορούσαν ακίνητα. Κυρίω απόκτηση κατοικιών. Το αγοραστικό ενδιαφέρον πάντω αναμένεται να ανακοπεί μετά τα μέτρα τη κυβέρνηση για βραχυχρόνια μίσθωση και εκτύπωση. Από τι επενδύσεις που ακούτε, το μισό και παραπάνω είναι ότι πουλάμε τα σπίτια μα. Λοιπόν. Ε, Δεν πες, μου άρεσαν αυτά που μπομπάπησε. Και... μια γουλιά νερό. Δεν μου άρεσαν αυτά που μπομπάπησε. Εγώ όλο βάλα. αυτό το θέμα στο ανάφερα Ας... ω εισαγωγή σε αυτό που διάβασε. Δηλαδή, Μπάμπη, θα συμφωνήσουμε να γίνει. δεν δε, δε δε μπορώ άλλο, φεύγω από την εκπομπή, δεν δηλαδή, συμφωνούμε δε, παραπάνω από εσοδειάζεται. Δεν δε, δε επιτρέπεται αυτό και Ναι, ναι μια γουλιά νερό. Ε, το νερό βεβαίως και θα το πιω και ξέρεις από θα το πιω, από την Επιταπέζο Ψυχτή Αφήσεις Ρε που είναι και ένα κομμάτι της ζωής μας, Ιδανή ε, και η λύση αν θέλετε να βελτιώσετε και εσείς την ποιότητα ζωής σας, να ξεχάσετε τα πλαστικά μπουκάλια, με την διζαϊνιά του, βολικό μέγεθο, εύκολη τοποθέτηση, θα μορφήνει και η κουζίνα σας, το συνδέεται με το δίχτυο και χάρη στην οθόνη αφή που διαθέτει, σας προφέρει όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο, σε τρει θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Για περισσότερα στο περισσότε Μάρθανε, πατέλα, επιστρέψαμε. Αυτό ήταν μια από τι πιο μεγάλε επιτυχίε που είχαν κάνει, όπω και οι πολλέ άλλε που είχε κάνει ο Άιμπριτζο Χάντερ. Έφυγε πριν από δύο χρόνια. Έγραφε για τιμοτάουν και έβγαζε τραγουδάρε. Είναι η αλήθεια. Και εμεί πάμε να γυρίσουμε έτσι λίγο πιο κεφάτα. Εδώ στι 8 και 34 που γράφει το ρολόι μα και έχουμε μια συμφωνία που έγινε εκτό αέρα και οι δύο συμφωνούμε. Αντί να βλέπει ένα τα να βλέπουμε τη Μαρία. Για να συντονιζόμαστε και καλύτερα. Μαρία δηλαδή. είναι πολύ καλύτερα, νομίζω, <laughs> <laughs> να μην κοιτιόμαστε γιατί στο τέλο. δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά που λένε. Παρακαλώ. Ξέρεις τι έπαθα, την R&B λοιπόν εγώ την έμαθα μετά την δικατορία. Ναι. Διότι η δικατορία που δεν την έχουν ζήσει πολλοί και δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει δικατορία, μεταξύ άλλων πραγμάτων σου έκοβε κομμάτια από τη διεθνή κουλτούρα, από τα διεθνή ρεύματα, από το τι συνέβαινε στον κόσμο. Προσπαθούσε να σε καθελώσει στον απόλυτο επαρχαιωτισμό. Λοιπόν, και την έμαθα μετά και νόμιζα ότι είναι ρεύμα του 80. Δεν ήξερα από πότε ξεκινάει και πόσο όμορφη είναι και πόσο χορευτική και κεφάτη η μουσική είναι. Ναι. Αυτά. Ήταν... Έλεγε λοιπόν για τι επενδύσει. Έλεγα λοιπόν για τι επενδύσει και δεν το έκανα καθόλου τυχαία. Όταν διαβάζει ότι το μισό των επενδύσεων, το 52,4% α πούμε κτλ., είναι η πώληση ακινήτων. Ε, η πώληση ακινήτων δεν είναι επένδυση. Η πώληση ακινήτων μπορεί να είναι επένδυση. Το ζήτημα κατά τη γνώμη μου είναι το μέγεθο των επενδύσεων και το κομμάτι των βαριά παραγωγικών επενδύσεων... που είναι η βιομηχανια τιποτε άλλο. Σαν τη βιομηχανία... Στη βιομηχανία βάζω μέσα τι υπηρεσίε, ας πούμε, όλα τα κομπιουτροειδή, τα βάζω ως και τα βιομηχανία. Και και τα όλα όλα αυτά... αυτά τα βάζω για εντάξει. Όλα αυτά είναι μεταπείσει. Είναι... Σε καλύτερα κάνω πάσο. Όχι, το λέω δεν είναι ενδεχομένω πολύ τα κατατάσσουν τι υπηρεσίε. Δεν είναι υπηρεσίε, είναι οτιδήποτε είναι πλέον... Επένδυση, σου, Τώρα, είναι, είναι, επένδυση, είναι, είναι. Είναι, είναι επένδυση πάνω στο παιδί. Είναι βαριά εκπαίδυση. Είναι επένθισμη. Κυριαγω βαριά επένδυση. Α. Λέω ότι την επένδυση που βάζει ένα και δημιουργεί προ αξία. Ρε Πάμπη να σε ρωτήσω κάτι, ειλικρινά τώρα με την καλύτερη δυνατή διάθεση, δημιουργικά, να το πω έτσι. Έχεις δει στην Ελλάδα έστω και μία, μία βιομηχανία που να σχετίζεται, ας πούμε, για παράδειγμα το λέω, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν λένε όλοι ότι είναι και τα λοιπά Όλοι αυτό δεν λένε. Ναι, δεν έχω δει, προφανώς, αν είχα δει εγώ θα την είχε δει και εσύ. δέν ναι, ε, δε, λέω, πες μου σημαίνει. κάτι πες μου κάτι, πέρα από ένα λαμπρό παιδί μου, ένα μυαλό που έρχεται, ξέρω εγώ, από τις δυτικέ συνοικίες και είναι brilliant, ρε παιδί μου, λάμπι, είναι φανταστικός. Σκέφτεται κάτι και καινοτομεί και το ξεχωρίζουμε ο τόπος που πηγαίνει μπροστά με τις εξαιρετικές εξαιρέσεις. Πες μου κάτι άλλο που γίνεται πέρα από το να ξεχωρίζει ένα πρόσωπο. Λοιπόν, να πει ότι έχουμε είναι. στην αγροτιά μας, είδε κάποια πρόοδο. Χειρότερα πάμε. Α, το χειρότερα κομμάτι. Χειρότερα πάμε. Δεν πάμε αναγκαστικά χειρότερα. Αλλά... Πάμε, χειρότερα πάμε. Αλλά. Ερημοποίηση μ, έχουμε. Μην μη βγάζετε να βγάζετε συμπεράσματα. Αλλά η βιομηχανία λοιπόν τα πήγε καλά τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλέ επενδύσει και χρειάζονται ακόμη περισσότερε. Και εκεί είναι οι μεγάλε επενδύσει. Τώρα μου Επειδή... Έτσι όπω μου το πείτε, σα άκουσα σαν πολιτικό. Και να. χρειάζονται ακόμη περισσότερε. Πολλέ περισσότερε. Πολλέ. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Τα πάντα για να διευκολύνουμε την βιομηχανία υπό την ευρεία έννοια που είπαμε πριν, να κάνει επενδύσει. Με κάθε δυνατό τρόπο. Θα σου πω κάτι άλλο. Κατάθεσε χθε, όπω έχει την υποχρέωση από τον νόμο, ο Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Οικονομικών, το προσχέδιο του προπολογισμού. Ναι. Mm. Okay. Και μέσα εκεί μ, μιλάει για μια επενδυτική έκρηξη. Ότι θα γίνουν πάρα πολλέ επενδύσει. Μακάρι. Πάρα πολύ ωραία. Τι, τι άλλο να πουλήσουμε. Όχι, λέει τι να πουλήσουμε. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι τελικώ λέμε για επενδύσει και το μόνο που κάνουμε είναι ιδιωτικοποιήσει είτε των δικών μα ιδιών είτε δημόσιων λένε, ε, υποδομών. Έχει ε, κολλήσει Όχι, έχω κολλήσει και χθε δεν είπε. Ε, χθε άκουσα που είπε. Την αντικεί οδό που θα βάλουμε στο ταμείο τρία ακόμα τόσο ναι. και θα πάει στο χρέο. Μάλιστα. Η, η δεν κατα... αντιδρώω, το ακούω. Θα πάει σε διαγραφή χρέου. Ναι, ναι, σε ναι. απομείωση ναι. βεβαίω. Ναι, Πολύ ακού... σπουδαίο πράγμα. Λέω, το ακούω. Δεν είναι ότι θέλω να μπω σε μια αντιπαράθεση σων και καλά. Αλλά το να πουλήσω ένα τέτοιο έργο. Έτσι? Δεν πουλά τίποτα. Πώ δεν το πουλά. Πουλάς ένα δικαίωμα που έχει πάνω στο Μα έργο, γιατί τώρα. τώρα το έργο αυτό έχει περιέλθει πλήρω. Όταν ο άλλο το έχει. κατασκευασμένο στην ιδιοκτησία για... του δημοσίου. Δε... Για, για δεκαετίε και το εκμεταλλεύεται. Ναι, πληρώνει... Πώ δεν το πουλά, δηλαδή. Ναι, αλλά σου πληρώνει πολλά λεφτά που πήγε πολλά περισσότερα από πριν. Λογικό γιατί εκεί ήταν η αρχική σύμβαση και εκείνο έκανε και την κατασκευή. Άρα δεν είχε πολλέ. Πολλού τρόπου διαπραγμάτευση μαζί του. Αυτή είχε γίνει επί λαλιό την Τέλο λοιπόν. πάντων, τώρα, για να μην κάνουμε ιστορία. Να έρχομαι τώρα σε αυτό που λέει. Σε αυτό που λέει λοιπόν, γιατί θέλω να πραγματοποιήσω λοιπόν, όλα. Λέει λοιπόν ο Χατζηδάκη και σωστά και αισιόδοξα ότι θα πάμε καλά, θα κάνουμε πολλέ επενδύσει. Δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι οι προηγούμενε προβλέψει που είχαν γίνει για το πόσε επενδύσει θα γίνουν από τα προηγούμενα προσχέδια προπολογισμού και του προπολογισμού δεν επιβεβαιώθηκαν. Έγιναν οι μισέ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει όταν θα ζητηθεί στη Βουλή ο προϋπορισμός yeah, Κάτσε ρε φιλετρά Συγγνώμη, αλλά είναι σαν να λέμε με έναν ωραίο στρογγυλό τρόπο Ξέρετε κάτι, είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε επένδυση και δεν καταφέραμε Δεν τα καταφέραμε, Α, δεν αυτό είναι εύκολα να τα καταφέρεις Όχι. Η επένδυση την κάνουν Α. οι ιδιώτες, δεν την κάνει το κράτος Έσαι ρε μπαμπή, ένα λεπτάκι Κάνεις όμως ένα προϋπολογισμό ναι, ο Πώς το κάνεις, κάθεσαι και λες Ο προϋπολογισμός είναι Α, μια πρόβλεψη Η Εύη Βουγιοκλειώτη μου είπε ότι πήρε τηλέφωνο ο Μπάμπης από το περιστέρι και είπα αυτό κάτσε να το βάλεις στον προϋπολογισμό Σοβαρά μιλάμε Ο προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη του τι θα συμβεί Και λέει εγώ έτσι τα οργανώνω τα πράγματα Δεν σημαίνει... Και ποιος την κάνει την πρόβλεψη, η μάγης έχει έτσι με, γίνεται ο προπολογισμό. Δεν δε σημαίνει ο Χατζηδάκη δεν λέει αν δεν την κάνουν οι ιδιώτε εδώ που έχω, του ανθρώπου και του επιχειρηματίε, θα την κάνω εγώ την επένδυση, γιατί το έχω γράψει στον προπολογισμό. Λέει ότι προ τα εκεί θέλω να πάνε τα πράγματα, προ τα εκεί βοηθώ, προ τα εκεί θα βάλω κίνητρα, θα κάνω κίνητρα, ό,τι βοηθάει, πα Άρα είναι μια πρόβλεψη. Ε. Το ζήτημα είναι λοιπόν. Πώ το λέμε αυτό, είναι ευχολόγιο. Όχι, δεν είναι ευχολόγιο. Είναι ε, ε, πώ δεν είναι. Ε, τώρα, τι ε, δω, να πώς πώς το πρόβλημα είναι. Η πρόβλεψη είναι κάτι σωστό και ο προγραμματισμό. Πώ έχει πε ο προγραμματισμός Από τον προηγούμενο πόσο έχει πέσεις Ο εσείς. προγραμματισμός Ο προγραμματισμός της κοινωνίας μας γίνεται με αυτό τον τρόπο Έρχομαι λοιπόν να πω το εξής Ότι πρώτον αυτή τη φορά Λέει ότι θα το πιάσω γιατί Γιατί έχει το Ταμείο Ανάκαμψη στα χέρια Που είναι τεράστιο Λέει θα γίνουν δημόσιες επενδύσεις 14 ευρώ Προσέξτε τώρα τι δεν λέει σωστά ο προπολογισμό Κατά τη γνώμη μου οι δημόσιε επενδύσει είναι ένα κομμάτι είναι πραγματικά δημόσιες. Αλλά γίνονται και πάλι με την προπόθεση ότι ο ιδιωτικό τομέα είναι δημιουργικό. Γιατί αυτό θα πάρει να τι κάνει. Ναι. Το κράτο από μόνο του δεν έχει τον τρόπο να κάνει επενδύσει. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Αυτά. Δημόσι... Σα άλυσα λίγο. Όχι, δεν μα ναι. έχω, έχω... Αλλά έχω... αυτά όλα που λέω εγώ είναι ψωμάκι και μπικεκίνια. Οπότε ένα να τάχει. τα προσέξω. Θέλω να σου πω κάτι για το ψωμάκι και τα δηλαδή. Καταρχήν η επισήμανση. Που εσύ αλλιεύει από αυτά που είπε ο Χατζηδάκη, ότι οι μισέ επενδύσει. Τα κατάθεσε στη Βουλή. Δεν έγιναν. Τι θα κάνουμε. Εγώ σου διάβασα από το πετοσέλιδο τη καθημερινή ότι άλλε μισέ επενδύσει εδώ πέρα που, από αυτέ που έγιναν, οι μισέ είναι πολλοί κατοικιών, α πούμε, και ακινήτων. Το Εντάξει, οποίο δεν είναι υποχρεωτικό κακό. Δεν λέω ότι είναι κακό, δε, αλλά δεν δε, είναι δε επένδυση το να σε ένα δε, κτίριο. Ας πούμε. Όχι, περιμένετε, δεν είναι μόνο επενδύσει. Αγορά δηλαδή. Είναι και να φτιάξει τα κτίρια, να αναπαλαιώσει. Να ανακατασκευάσει διαμερίσματα, πολυκατοικίε. Του... Όλα αυτά είναι παραγωγικέ επενδύσει και πολύ καλέ. Δεν είναι κανένα. Εγώ αναρωτιέμαι πάντως, αν στον προπολογισμό που εσύ μελετά κλπ. Το δεν το, το, το κάνει τώρα, έτσι. Το κάνει, 40 χρόνια. 50. Τι, εγώ πήγα να το κόψω και λίγα χρόνια, εκεί <unified> ο παλιό Λοιπόν, ε, αυτό που θέλω να πω είναι αν εσύ που το διαβάζει, το μελετά και έχει α πούμε στο κεφάλι σου να κάνει και τη σύγκριση πέρσι, πρόπερσι, πριν μια δεκαετία. Έχει καταλάβει να υπάρχει κάποια κατεύθυνση. Που δίνει το κράτο μέσω των δημοσίων επενδύσεων στην οικονομία. Ναι, υπάρχει μία, αν και δεν είναι απαραίτητη. Γιατί δεν χρειάζεται, είναι. διότι θα πάνε οι επενδύσει εκεί που υπάρχει. που θα βγουν λεφτά. Οι επενδύσει δεν πηγαίνουν αλλού. Το σωστό για τι επενδύσει να πηγαίνουν είτε εκεί που τι χρειάζεσαι. Μαρία μου, πόσο χρόνο έχουμε. Θέλω να κάνω. είτε, θα κάνω, είτε γιατί τι χρειάζεσαι. Θέλω κάνω ερωτήσει. Πώ το λένε. Μα, ε, ε, μαθητικού επίπεδου. Εγώ όμω πριν τι κάνω αυτέ τι ερωτήσει. Αναρωτιέμαι, ο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και όσοι τον συμβουλεύονται. Και τώρα ακόμα. Δεν ξέρουν, α πούμε, ότι για παράδειγμα ένα προϊόν αγροτικό χρειάζεται να μεταποιηθεί για να αποκτήσει αξία. Προφανώ. Το ξέρουν. Ρωτάω. Βλέπει κάτι τέτοιο. Βοήθαμε να καταλάβω. Δεύτερον. Έχει κάνει τι ερωτήσει. Σταμάτω όμω για να μπορέσω να σου απαντήσω και να προλάβω και, τις... Μη... και τον χρόνο το χρόνο των διαφημίσεων. Μία βαρέσα ο καρκό. και μου λε, σταμάτα είδες Λοιπόν. Έχω κι άλλε εγώ εδώ. Ε, έχω δεν έχω καμία αντίρρηση. Ρωτάω. Κάνουμε επενδύσει στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Μάλιστα, την προηγούμενη φορά που σου το σχολιάζα, κόντεψε να με βγάλει ότι είμαι και εναντίον των ανανεώσιμων πηγών Όχι, πέρυσι, το κατάλαβα. Είπα ότι βεβαίω και με υπέρ, αλλά με όρου, με κανόνε, με σεβασμό στη φύση και με μία προπόθεση, Μπάμπη, που δεν υφίσταται σήμερα. Ότι η ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται για να μπορεί να αξιοποιηθεί. Σε ρωτάω λοιπόν, με όλη αυτή την ανάπτυξη των ΑΠΕ, βλέπει να υπάρχει μια κατεύθυνση στην αποθήκευση. Δηλαδή να φτιάξουν μπαταρίε, δεν ξέρω τι θα φτιάξουν. Δεν με νοιάζει κιόλα, δηλαδή. Υπάρχει κατεύθυνση και μόλι λυθεί το θέμα αυτό, διότι δεν λύνεται έτσι εύκολα. Υπάρχουν και κίνητρα και όλα αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν και συμφωνούμε επομένω σε αυτό ότι αυτό που χρειάζεται είναι επενδύσει, ότι τι επενδύσει τι κάνουν επιχειρηματίε, επιχειρηματικά σχήματα. Πλέον δεν είναι και ατομική επιχείρηση, είναι σχήματα που τι κάνουν και ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η χώρα. Και επειδή yeah. δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σου πω τώρα γιατί θα το χρειαστεί. Πόσε φορέ έχει βερθεί σε θέση, όπως τώρα, να χρειάζεται κάτι μικρό, μικρό και γλυκό για να κεράσεις σε μια ονομαστική εορτή, όχι μόνο για να πάρει για σένα. Όταν βγαίνει λοιπόν στο Lidl, εκεί θα δεις τη λιχτά πουράκια και καριόκια να σου κλείνουν το μάτι, φρεσκότατα. Φεβαίως, ε, ναι, προστάμε, ναι, οι χειρο... καριόκες, ναι. Ξέρεις λοιπόν, αυτές οι yeah, μικρές ματιστά απολαύσεις ματιστά. έχουν κάτι το ιδιαίτερο, είδα από το γι' αυτό ματιστά την ματιστά. επόμενη φορά που θα περάσεις από τα καταστήματα Lidl, προσπεράσετε. Oh, Τώρα πλησιάζουν και οι γιορτέ, είναι ευκαιρία μια μικρή γλυκιά κίνηση που θα μείνει αξέχαστη σε ποιότητα και τιμή, λίτλ, of course. Άνοιξε το μεγαλύτερο εντός καταστήματος Public, Apple Shop, στον πρώτο όροφο του Public Συντάγματος. Το καινούριο, Apple Shop είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα αγαπημένα προϊόντα της Apple, από iPhone και iPad, MacBook, iMac, Apple Watch και iPod, καθώς και τα πιο hot αξεσουάρ με τη νέα σειρά iPhone 16 να είναι το μεγάλο highlight οικοσυστήματος. Αν θες και εσύ να ζεις την εμπειρία Apple στο Plus, επισκέψου το κατάστημα Public στο Συντάγμα. Σε επιστρέψαμε όπως σήμερα η Γενέθλεια, ο υπερταλαντούχος Μπρουνο Μάς, να τα λέμε και αυτά. Ε, μπάμπη, μην ετοιμάζεσαι, γιατί έχει ήρθε η Κασιανή, δώσε πόνο βραχά, στη την κίνηση. Γεια σα, καλημέρα σα. Ναι, αυτό που λέει ε, σας τα λέω έτσι για να μην σα πονέσω πολύ. Σα τα λέω γλυκά, γιατί είναι άσχημα τα πράγματα αυτή την ώρα στου δρόμου τη Αθήνα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του κυφισού από το ύψο του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από γλυκόβρηση μέχρι περιστέρι και μικρότερε καθυστερήσει εκεί μέχρι την ιερά οδό. Στην κυφισία, στα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο από το ύψο τη Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι και στην κάθοδο από χαλάνδρη μέχρι το τους στην ε, Μεσογείο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα σχεδόν σε όλο το μήκος της Μεσογείο. Λίγο και στην Αγία Παρασκευή ανοίγει και μετά πάει ωραίο κόκκινο μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Στην ε, κατεχάκι και στα δύο ρεύματα από τη Συμβολή με τη Μεσογείο αλλά και στην ε, Αλλήμου Κατεχάκη και από την Περιφερειακή η στο κέντρο της Αθήνας σημαντικότερε καθυστερήσει εντοπίζονται σε σταδίου Βασιλής Σοφία, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Αρδιτού Αμαλίας και στην άνοδο της Συγκρού. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη σχηματίζονται ουρές αυτή την ώρα. Στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλυμο και προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στην Βουλιαγμένης Ανατμήματα σε Ελληνικό και Γλυφάδα... Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από φυλή έω κυφησία και άνω των 30 λεπτών επίση από μεταμόρφωση έω κυφησία. Καθυστερήσει επίση και στο ρεύμα προ ελευσίνα στην Αττική Οδό. Μικρότερε, 10 με 15 λεπτά από πλακεντρία έω κυφησία και από Αγία Παρασκευή έω κυφησία. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κασιανή Βραχά. Όπω καταλάβατε Thanks. τα πράγματα, Thanks. είναι λίγα Να πάρω πάσα από την κίνηση που ακούσαμε μόλι. Για παράδειγμα, στα οδικά έργα δεν έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω να σου πω πρώτα διότι έλαβα μήνυμα από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου τον κύριο Βαρελίδη για το ζήτημα του ποταμού Άρδα που λέγαμε με τα νεράκια ναι. ναι. και τους Βούργαρους, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα, θα είμαστε ακόμη στον Οκτώβριο, η συμφωνία είναι έλυγε 39 του πάντα ε, υπάρχει για αυτή τη στιγμή ισορροπία η ιδέα αν χρειαστεί να καταβάλει κάποιο τίμημα αυτό θα προκύψει στο τέλος Μαρτίου, άρα Τουλάχιστον υπάρχει το χρόνος ξέρουν και το χειρίζονται. Υπάρχει χρόνο να πληρώσουμε αυτό. Υπάρχει, το χειρίζονται. Τουλάχιστον δεν θα λείψει το νερό στου αγρότε, λείπει τόσα πολλά πράγματα. Να πούμε μια πολλά πράγματα. Να πούμε στον κύριο Βερελίδη, να πούμε μια καλή καλή καλή και στον κύριο Γραμματίδη, ο οποίο ακούγοντα εδώ αυτά που έλεγε η παιδιό κουβεδούλε σε σχέση με τον προπολογισμό. Ο προπολογισμό βασίζεται σε εμπειρικέ υποθέσει. Να συμφωνήσω, αρκεί να πέφτουν μέσα. Δεν, είναι, δεν μπορούν να πέφτουν μέσα Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα Γιατί κατάρρευσε η Σοβιετία Η Σοβιετία σε μεγάλο βαθμό κατάρρευσε Από αυτό είχε ένα σύστημα το οποίο πίστευε Ότι αν κάνω εγώ πρόβλεψη Και κάνω ghost plan και κάνω πενταετή σχέδια Ότι όλα θα πάνε καλά Εμ δεν πήγανε mm. Λοιπόν επειδή όμω άκου να τώρα θα σου πω και κάτι ακόμη Ωραίο σχόλιο ήρθε Είπε γλυκό βρήση και μελώσαμε <laughs> <laughs> να λοιπόν, καλά, τι πριν. Α, ναι, ε, για... Είπα για τα οδικά έργα, γιατί για παράδειγμα το να κάθεσαι και να ε, ανακοινώνει απλώ, α πούμε, σήμερα δεν μπορούμε κατάλαβα, να περάσουμε από εδώ. Μισή ώρα κίνηση από εκεί. Μάλιστα, όλα αυτά. Αναρωτιέμαι και το λέω και με την οικονομική διάσταση του πράγματα, το μεγαλύτερο έχει έργο τη πρωτεύουσα και φτιάξει πιο πολύ από μένα. Το μεγαλύτερο οδικό έργο τη πρωτεύουσα είναι η δημόσια κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο έργο. Okay. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και λέω λοιπόν το εξή πολύ απλό. Όλε αυτέ οι χαμένε εργατόρε. Η σπατάλη ενέργεια που είσαι στον δρόμο και όχι που από εκεί μόνο. Είναι, τη, τη βενζίνη που καταναλώνω. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν ένα οικονομικό μέγεθο. Προφανώ έχουν. Πώ μπορεί στο διάλογο το απαντήσει κάποιο, αν δεν καταφέρει να λύσει το ότι κάποιο για να πάει στη δουλειά του που σε νορμπάλ συνθήκε θέλει ένα τέταρτο, θέλει το ένα τέταρτο τη μέρα. Ναι, αλλά εγώ θα σου πω το εξή. Ότι αν υπήρχαν λοφορεία και ήταν πλημμυρισμένε οι Εντάξει. Από λεωφορεία Καλύτερα από το, τα λεωφορεία. Ή πολύ καλύτερα, λεωφοριολορίδες <laughs> Το πήγαμε καλά Γιατί τα λεωφορεία είναι βρει στο λόφο ναι. ναι, αν λοιπόν εκεί που υπάρχουν λεωφοριολορίδες <laughs> Υπήρχαν λεωφορεία, Έτσι Και δεν ήταν άδιες οι λεωφοριολορίδες Τότε τα πράγματα τα πηγαίναν πολύ καλύτερα Να σου πω κάτι σε σχέση με τα λεωφορεία Γιατί... Ε, Εμένα, να πω την αλήθεια, το project λεωφοριό, λεωφοριόδρομος μου έκανε μια χαρά. Τι? Θεωρούσα ότι θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Μόνο που αφενό δεν τηρείται. Τι εννοείς δεν, δεν τηρείται. Εννοώ ότι μπαίνει στο λεωφορείοδρομό Ναι, θέλει. αλλά τώρα είπε, είπε ο, ο αρμόδιο υφυπουργό ότι θα βάλει κάμερε. Ναι, ναι, ναι, Γι' αυτό, γι αυτό και το. Έτσι, γι αυτό και το 25, ότι αν ζούμε τόσο. Εγώ ακόμη. συμφώνησα αρχή πα, πα, πα, ε, Συμφώνησα. Ένα έχει διαφωνήσει μέχρι τώρα στο θέμα των κάμερων. Κανε... Ο Σωτηρή, ο οποίο είπε: Ο μόνο που διαφωνεί με τις κάμερες είναι ο παράνομο. Εγώ διαφωνώ. <laughs> λοιπόν. Ήταν καιρό και ωραίο και έξυπνο το μήνυμά του. Όμω εδώ δεν είναι μόνο θέμα επιτήρηση. Είναι και θέμα ανάπτυξη μια. Να το πω τώρα: κουλτούρα. Μην παρεξηγηθώ παρακαλώ πάρα πολύ και ξεκινήσουμε πάλι την ίδια μέρα. Μια κουλτούρα η οποία θα, ε, θα εντάσσει τα μέσα μαζική μεταφορά στην καθημερινότητά σου. Και εμένα, οι, ας πούμε, και η πιτσερι... άποψή μου είναι. Οι πιτσυρικάδε μα στο σπίτι και οι δύο, παρότι έχουν δίπλωμα και υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο, προτιμούν να κινούνται με τα μέσα μαζική μεταφορά γιατί κατέβαίνουν μέρα παραμέρα να, στο, ναι, ναι, στο, ναι, ναι. στο Γάλαιο, ας πούμε. Και μένα η μικρή που μένει εξάρχεια και στι δουλειέ πηγαίνει με το ποδήλατο. Είναι και πολύ καλή ποδηλάτησα. Ευτυχώ δεν σε έχει συμβεί τίποτα με όλα αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, και είμαι και τη άποψη εδώ και πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια και δεν την αλλάζω. Ότι και πρέπει να υπάρχουν λωρίδες για τα δημόσια μέσα και στι λωρίδες αυτέ πρέπει να επιτρέπονται τα ταξί. Όπω γίνεται σε όλα, Στην τα, Ελλάδα, κράτη, σε όλα τα, τα κράτη. σε Αφού τα ταξί είναι δημόσιο. Πώς να πω, είναι συμπληρωματικό το μέσο μεταφοράς. μεταφορά. Ναι, σε είναι Ελουδίνα, όλα τα δύνα, κράτη πούμε, που έχουν ευνομούμενε δημοκρατίε και όχι μπαχαλοδημοκρατίε. Σύμφωνα, αλλά πώ να μην είναι μπαχαλοδημοκρατίε. Δεν βλέπει τι γίνεται στο <laughs> Πασόκ. Ε, ε. Μαρία, εδώ το είχα να το πω. Τι, Μια Εσύ ήθελε να πει για το μπάχαλο στο ΣΥΡΙΖΑΝΙΑΝΙΑΚΟΣΕΝΤΑ. Δόξα τον κύριο, δόξα τον Θεό. Εκτό από μία μπικτή για τον Κουκουέ, την περάσαμε χωρί να πούμε τίποτα. Ούτε για το Πασόκ, ούτε για το Σίζα. Mm. Hey, είμαι σίγουρο, δεύτερη, ούτε δεν γλυκτών. Ωραία. Mm. Τότε λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι επειδή η ζωή σου είναι γεμάτη δράση και περιπέτεια και τα μάτια σου ε, είναι σαν να θέλουν άδεια, να μην τα περιορίζει. Θα του δώσει ανακούφιση που του αξίζει. Με sustain complete Χωρί ιδρυτικά, δύο σταγώνε ανακουφίζουν από όλου του τύπου. Ξηροφθαλμίας για 8 ώρες, sustain complete λοιπόν, χωρίς, χωρίς συντηρητικά, τίποτα δεν σε σταματά. Συμβουλευτείτε το, οφθαλμία το φαρμακοπιό οπτικό για τη χρήση, τις προφυλάξεις, προσοχή στη χρήση αν δεν δείξει και αν επιθύμη τις ενέργειες. Μπαμπέ, σου αρέσει το αστυνομικά. Πάρα πολύ. Υπάρχει το έγκλημα στη λίμνη, <laughs> με την κυρία κάτι κυρία Λίμνη. Λίμνη να βρούμε <laughs> και μετά. <laughs> μετά για το έγκλημα. Επειδή κάτι σκέφτομαι. <laughs> Στο 97 και 8 επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα εδώ τη εκπομπή στα αληθινό ραδιόφωνο. Με Μπομπ Μάρλε καθόλου τυχαία Ήταν το 1980 όταν ο Μπομπ Μάρλε κατέρευσε στη σκηνή. Μια εικόνα, ένας άνθρωπος, ένα άνθρωπο, μια φίσα στα παιδικά δωμάτια. Το πρόσωπο τη Ρέγκη και ο άνθρωπο που την έκανε γνωστή παντού. Είχε όγκο στον εγκέφαλο. Έφυγε μετά από 7 μήνε. Πρέπει να πω κάτι εδώ για τον κύριο Μπάμπη, ότι πριν φύγει ασπάστηκε τον ε, χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Α, ναι. Κάτι που δεν, είναι. δεν το είχα σημειώσει ε, ναι. αυτό. Είναι μέσα στην πορεία της ζώης του. Είχε ξεκινήσει εκεί από τους δράσταφάριους που πίστευαν ότι υπάρχει ένας Μεσσία στη γη από την Αιθιοπία. Ήταν και διάφορα. Mm -hmm. ήταν, δια... ε, ήταν και ο λόγος που αρνήθηκε. Άρα είχε το μικρόβιο. Εντάξει τώρα, κοίτα, είχε... Γιατί στην Αιθιοπία υπάρχει Ορθοδοξία, πολύ γερή, πολύ παλιά, ξεχωριστή είχε βέβαια. Είχε υιοθετήσει μια λογική που την είχαν και άλλοι όπως αυτός και αρνεί να πάρει φαρμακευτικές αγωγές και τα λοιπά. Mm -hmm. Αυτό ήταν και ο λόγος που επιδεινώθηκε πολύ η καταστασία του. Όπως και αν επιστρέψαμε έτσι, με μια γλυκιά καλοκαιρινή νότα γιατί... Μάρλε είναι απολύτω συνδεδεμένο με τα καλοκαίρια μα. Είπαμε για τα ελληνικά μα. Ε, να σου πω δύο πράγματα τα οποία μου ήρθαν ω παρατηρήσει. Και όπω η πλούρα κάθομαι πάντα και κοιτάω όλα τα μηνύματα. Ήρθαν από δύο φίλου από το εξωτερικό. Από το Θάνο και κάποιον που δεν είναι τόσο φίλο, αλλά δεν πειράζει. Ο ένα είναι από την Αμερική από ό,τι καταλαβαίνω. Ο άλλο είναι από τη Γερμανία. Ρεχονταλάκι, μιλά λε και ό,τι λε συμβαίνουν στη χώρα σου. Δηλαδή στο upstate, upstate New York που έχει traffic στο Freeway. Τι κάνουν αυτοί οι κύριε φίλε, γιατί δεν τους ρωτάς λίγο να μας πούν τη λύση. Ή στο Λονδίνο που θέλεις φόρο πληρωμή για να μπει στο κέντρο με τα Δεν Να αναπληρώνεις εισιτήριο για να μπει. Προφανώ. Εγώ αναρωτιέμαι... Και δεν και... διανοείσαι να μην το πληρώσεις. Ανα... Αναρωτιέμαι, αν ε... το να πούμε ότι συμβαίνει και αλλού, είναι αυτό που ζητάνε από εμά. Μα... Από εμά τι ζητάτε. Δεν ζητάτε να πιέζουμε για να υπάρχουν λύσει στα προβλήματα. Ναι, ναι. Και το ότι συμβαίνει κάπου αλλού είναι δηλαδή... συνήθω επειδή οι άνθρωποι κάνουν εμεί, αν σε κάτι στερούμε ω πιο καθυστερημένη χώρα, είναι ότι δεν κοιτούμε το καλό παράδειγμα, δεν βλέπουμε πόσοι οι άλλοι αντιδρούν όταν έχουν ένα πρόβλημα, και, να, γιατί μαθαίνει από του άλλου όπω μαθαίνει και, και από τη δική σου εμπειρία. Για παράδειγμα, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη. Ελπίζω πριν να αφήσω το του το κόσμο να πάω. Στο Λονδίνο όμω έχω πάει και στο Λονδίνο, εγώ δεν έχω καθυστερήσει ποτέ, ποτέ όμω να πάω κάπου γιατί χρησιμοποιώσα πάντα το μετρό. Ναι. Το δεν ξέρω για εσένα μπάμπι, ούτε προφάνω. σε ταξί δεν έχω μπει για να είμαι ακριβή. Ε, τώρα πρέπει Όχι, να μπει. Ούτε έτσι. σε ταξί. Σου λείπει αυτή η εμπειρία. Έτσι, επειδή... Όχι Uber, ταξί, Λονδρέζικο, κανονικό. Επειδή η τα ήξερε καλά τα Λονδρέζικα, ε. βγαίναμε από το μετρό, παίρναμε το λεωφορείο, ξαναμπαίναμε στο μετρό. Δεν αρχίσαμε να πάμε ποτέ στο θέατρο, α πούμε. Λέω εγώ τώρα μια βλακία. Γιατί έτσι. λειτουργεί το σύστημα. Λέω λοιπόν είχα την εναλλακτική μου. Στην Ελλάδα δυστυχώς και δεν είναι μια αντιπολιτευτική κορώνα αυτό. Δεν έχουμε φτιάξει εκείνο το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς που να σε εξυπηρετεί. Αυτό πρέπει, ε... να αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι και κυρίως αυτοί που κυβερνούν, όποιοι είναι κάθε φορά. Και ειδικά όταν είναι άνθρωποι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει την υποχρέωση να το καταλάβει αυτό διότι αυτό περιμένει ο πολλής κόσμος από μια, όταν λέει πολιτική σταθερότητα δεν είναι η αμήνυμαστήχη ότι μας έτυχε το 9 και το 10 και για να σημειώνουμε και τα καλά μια που αναφέρθηκε στην κυβέρνηση το μήνυμα το έχει στείλει ο Νίκος ο Εντάξει, δεν τον έχω καταλάβει για πολύ φιλοκυβερνητικό. Λέει εξαιρετικά όμορφα, καθαρά λειτουργικά που δεν μυρίζουν. Εχθέ μπήκα σε δύο ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα ίδια μου είπε και ο Καλαμάρακη. Λοιπόν, εγώ όταν έρχομαι εδώ έχει μια γραμμή ηλεκτρικού λεωφορείου και συχνά είμαι πίσω από το ηλεκτρικό λεωφορείο και περιμένω τη σειρά μου για να φτάσω. Άρα... Και ζηλεύω αυτού που είναι στο λεωφορείο. Ναι, εντάξει. Τι? Ελπίζω να του ζη... ζηλεύει και αργότερα και δεν πειράζει που μερικοί θεωρούν γκρινιά. Ελπίζω να τα βρίσκει πάντα καθαρά. Τα λεωφορία. Ελπίζω ο, αυτό που είπα πριν, ότι φτιάχνουμε να το συντηρούμε, ε, αυτό να είναι μην το... τα παρατάμε κάπου στη μέση του δρόμου. Αυτό δρόμο, είναι το μεγάλο θέμα Έτσι. των 30 τελευταίων ετών, των 20 και βάλε οπωσδήποτε, διότι παίρνουμε πράγματα, φτιάχνουμε πράγματα με λεφτά των Ευρωπαίων και μετά... Καλά των χρειάζονται... Ευρωπαίων και εμείς βάζουμε στον κουμπαρά τον ευρωπαϊκό, το ακούω αυτό μονίμως, τα ευρωπαϊκά λεφτά εμείς τα συνεισφέρουμε. Στα δηλαδή. ευρωπαϊκά λεφτά εμεί δεν συνεισφέρουμε. Όχι, δεν συνεισφέρουμε. Ε, Πώ δεν συνεισφέρουμε. Δεν, δεν συνεισφέρουμε, αφού είμαστε καθαροί απολύπτε. Δηλαδή παίρνουμε περισσότερα από θα δίνουμε. Εντάξει. Άρα δεν συνεισφέρουμε. Δίνουμε, άρα. Δίνουμε, αλλά αυτά άρα. που δίνουμε είναι λιγότερα από αυτά που παίρνουμε. Πώ να το πω, Γιώργο. Όταν κάνουμε πράγματα τα οποία θέλουν ενίσχυση, <laughs> λέω εγώ. Ναι, αλλά τώρα α πούμε με το Ταμείο Ανάκαμψη, παράδειγμα, πέτυχε κυβέρνηση και μπράβο του να πάρουμε ένα ποσό τεράστιο. Πολύ μεγαλύτερο από τις αρχικές προβλέψεις επιτροπής Επιτροπή για διάφορα τέτοια πράγματα. Σύμφωνοι όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πολύ σωστά είναι ότι όταν παίρνω ένα πράγμα και το φτιάχνω, πρέπει να προβλέπω ότι στον προπολογισμό μετά θα υπάρχει να... το κόστος συντήρησης. Πρέπει να δουλεύει το, το πράγμα, πράγμα και όχι όχι να το πάρει. Είναι δικό σου, δεν είναι. Ε, δεν είναι του Ταμείου Ανάκαμψη. Με πάση περιπτώσει, επειδή μια, είπαμε πολλά. Μια ναι, από τι πολύ καλέ φίλε εκπομπή, η οποία είναι φαρμακοποιό και την εμπιστευόμαστε. <Και> Καλημέρα στην αγαπημένη Αναστασία. <Και> δεν είναι φαρμακολήτρια. Ε, νομίζω ότι τη Αγία Αναστασία φαρμακολίτρια φαρμακολήτρια. το γιορτάσει. Οπότε. <Και> ξεκινήστε να κάνετε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Οι όσε δίνουν και παίρνουν, και πρέπει να θωρακίσετε τον οργανισμό σα. Μην ξεχνάτε, χρειάζονται δύο εβδομάδε για να δημιουργηθούν αντισώματα. Ευχαριστούμε πολύ για να την υπενθύμηση. Θέλουμε προστασία, γιατί κάποιοι είμαστε και ωριακά, α πούμε. Είναι Θέματα ηλικία. <συσχε> ναι. Επειδή λοιπόν είπαμε πολλά για τον προπολογισμό του Χατζηδάκη και θα πούμε και περισσότερα, γιατί είναι τώρα η περίοδο που συζητείται ο προπολογισμό και τα οικονομικά του κράτου. Να ακούσουμε και τι είπε ο ίδιο ο Καημένο. Να μην τον αδικήσουμε. Ο προπολογισμό του 2025 στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξία. Έχει 12 διαφορετικές αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων. Επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μας θα αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ανεργία θα μειωθεί ακόμα πιο πολύ. Η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Λοιπόν, άλλο θέμα ναι, ναι, προηγουμένου ναι. να σου πω... Συμπλήρωμα βέβαια στο Χατζηδάκι, ότι πιάσανε περίπτωση στη Μύκονο, γνωστό beach bar, με εκνευρίζουν αυτά τα ρεπορτάζ που λέει «γνωστό beach bar», το οποίο δηλαδή πρέπει όλοι να το ξέρουν και εγώ δεν το ξέρω. Mm -hmm. Αλλά πάντως λέγανε ότι έκανε πάνω από τρία δισεκατομμύρια ε, φοροδιαφυγή. Του βάλαν τώρα ένα πρόστιμο ένα και κάτι. Εσύ ήξερες ότι οι Pink Floyd συμφώνησαν για τα δικαιώματα ναι, τους 400 εκατομμύρια, εκατομμύρια στη USD, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ε, και μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχαμε βάλει το Wisdom Higher Education. Ναι, το... ε, μα γι' το... ότι συζητούσε και, το... και το σχολίασα ότι μετά από 50 χρόνια εγώ, από την κυκλοφορία ενό δίσκου, εξακολουθεί να έχει τόσο μεγάλη ε, οικονομική αξία. έτσι. Ε, δηλαδή, αγόρασε δικαιώματα επί τη ουσία η Σόνια από εδώ και πέρα. Το έχουν κάνει και άλλοι στο παρελθόν, αλλά για το Spring Floyd. Ναι, τη 2024 μοιάζει πάρα πολύ ψηλό το ποσό. Α και. τώρα μην σε ζαλίσω. Νομίζω ότι εξακολουθούν να έχουν το ρεκόρ παραμονής στο top one Ναι, ναι, ναι το έλεγε. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μακριά. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Θες να ακούσουμε Όχι, κάτι... Όχι, δεν θα είμαι σίγουρος από το πάθο. Ναι. Οκ. Okay. Να ακούσουμε κάτι έτσι ενδιαφέρον για να δούμε και την συζήτηση τη σχετική που γίνεται. Γιατί είναι σοβαρό θέμα το τι θα συμβεί εκεί. Μιλάμε για ένα κόμμα σε απόλυτη εκτροπή...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 δεις, καταρχήν ε, η αλήθεια είναι ότι αυτέ τι μέρε και δικαίω κατά τη γνώμη μου τα φώτα τη πολιτική επικαιρότητα έχουν στραφεί στο Πασόκ. Ε, δεν σημαίνει ότι σταμάτησε αυτό ο καυγά, ο σκύλο καυγάς που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, Προ Θεού, δηλαδή. Τώρα εσύ έχει καταλάβει τελικά τι θέλουν, σε ρώτησα και χθε νομίζω. Σου θέλουν να νο... διώξουν τον κασελάκι. Δεν, δεν νομίζω ότι όλοι θέλουν τα ίδια πράγματα καταρχήν. Σίγουρα υπάρχει και μια ομάδα η οποία. Είναι πολύ πιο επιθετική απέναντι στον Κασελάκη. Επισημαίνει λάθη, κενά, χρογώ, ας πούμε Σήμερα, αν θυμάμαι καλά, στην εφημερίδα των συντακτών, ήταν πρωτοσέλιδο τα κενά που υπάρχουν στο ΠΟΘΕΝΕΣΧΕΣ που έχει καταθέσει. Ε, Προφανώ και υπάρχουν. Έτσι, γιατί τα επισημαίνει ένα-ενά ένα εφημερίδα, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα τώρα να τα αναφέρω. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ θυμάμαι ότι όταν ζητήθηκε η κατάθεση του ΠΟΘΕΝΕΣΧΕΣ από όλου του υποψηφίου, ε, Είπαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ελεγκτική αρχή, αλλά δεν θα το έλεγξει. Καλά. Θα μου πεις τώρα θα το λέξω δημοσιογράφη Όχι, θα σου πω το εξή. Σωστό Ότι τα κόμματα έχουν Απλώς, εντάξει, καταλαβαίνω Αλλά τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα Και κατά τη γνώμη μου την υποχρέωση Να γνωρίζουν τα πάντα για τα στελέχη τους Πόσο μάλλον για αυτόν που θα γίνει αρχηγός Αν γίνει Άρα αυτούς που βάζουν υποψηφιότητα Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου υπάρχει κάτι... Αλλά δεν, είναι, δεν το λέω για τον Κασελάκη, το λέω για όλους. Δηλαδή, Α, θα, δε, δηλαδή, αν εστιάσει κάποιος τη ματιά του στον Κασελάκη, θα πει ότι εδώ μιλάς για μια στοχοποίηση. Και επειδή το κλίμα είναι αυτό, είναι πολύ εύκολο να φτάσει αυτός αυτό το συμπέρασμα. Ναι, αλλά ο Έχω λόγος για τον οποίο, οποίο ζήτησαν κασελάκι. το «Πόθεν του Κασελάκη είναι απολύτως πασηφανή ο λόγος, διότι, να σου πω κάτι, όταν δίνεις το «Πόθεν σου, εγώ το δίνω, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια, Αχ, διότι ο δημοσιογράφο ήμουν επίθεση. 30 χρόνια δίνουμε πώ θα είναι <laughs> Ναι, και ξεκίνησαν με όσου δημοσιογράφου είχαν διευθυντική θέση, οπότε εγώ ξεκίνησα ναι, ναι. day one, άρα εγώ ούτε από το, θυμάμαι. Από το 2000, αν θυμάμαι καλά. Ναι, από το Είναι στανταράκι, δηλαδή πρέπει να πει και, και μάλιστα και των συγγενών σου, όχι μόνο τα δικά σου. Δεν Τον ότι άμεσο συγγενή. Έχω εγώ ένα σπίτι, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ό,τι υπάρχει από σύζυγο, οικογένεια κτλ. Ναι, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Έχω γράψει μέχρι να γαλενά λοιπόν, κτήμα δύο, δύο μισθών. Επειδή ας. το πόθεν ναι. έσαι όμω παίρνει χρόνο για να τσεκαριστεί, για να ελεγχθεί. Έτσι, ακόμη τώρα, α πούμε των βουλευτών, είναι πίσω τρία χρόνια ε, ο έλεγχο. Ε, το να το δώσει. Πολύ κακό, άμα. Το να το προφανώ. Το να το δώσει δεν είναι τόσο απλό, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ κακό. Το να το δώσει λοιπόν στο κόμμα όταν σε ένα μήνα είσαι εκλογέ και να γίνει φεϊβολάν, να αρχίσουν να τον δίνουν με παρατηρήσει. Κάποιον που δεν θα έπρεπε να το έχουν δει. Διότι αυτό πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή, ορισμένη από το καταστατικό. Δεν πρέπει να το ανακαλύπτεις επειδή ψάχνει τρόπου να αποκλείσει τη μάχη. Γιατί μπήκε το θέμα του Ποθέν. Εγώ καταρχήν στο ξαναλέω. Δεν διαφωνώ με το ότι υπάρχει, σίγουρα υπάρχει μια τέτοια ομάδα. Όπω υπάρχουν και οι συνυποψήφοι του ε, Κασελάκη, που δεν βάζουν τέτοιο ζήτημα. Κάθε άλλο λένε ότι πρέπει να πάνε σε εκλογέ. Ε, Πώ το λένε, Δημοκρατικά να μετρηθούν, ποιον θέλει ο κόσμο και τα αρέστα. Απ' την άλλη πλευρά, και ο, τον Πέτρα τον Παπά που άκουσα και δεν έχω φιλοξενήσει αρκετέ φορέ, θέλω να πω ότι η ρητορική που χρησιμοποιείται και μάλιστα από ανθρώπου που δεν του είχε συνηθίσει έτσι, ρε παιδί μου. Του είχε συνηθίσει να εκφράζονται με ένα μιλίκιο λόγο. Δεν ήταν στα κάγκελα σαν κεραμίδια στα βουνά και στα λαγκάδια. Αυτό ο λόγο είναι ένα λόγο εχθροπαθή. Είναι διχα, διχαστικό. Ε, και να σου πω και κάτι για το πώ ενέσχει γιατί. Εντάξει και εγώ το έβαλα το θέμα ρε παιδί μου στο ρεπορτάζ, ξέρεις ότι κάνω και τη Ν. Δημοκρατία, Ας πούμε απόψε έχω καλιασμό και το Δούκα και το Φαραντούρη στην ηλεοπτική μου παρουσία. Okay. Ε, προσπαθώ να βγάζω άκρη όσο μπορώ. Ξέρεις τι γίνεται. Πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι για παράδειγμα την πολύ κακή επίδοση που είχαν στις ευρωεκλογέ και που πήγαν την παρουσία και καλή επίδοση. Σε ένα βαθμό την αποδίδουν στο ποθενέ. Θυμάστε τι κουβεντιάζαμε τι ευρωπαϊκέ. Το ποθένισκε του στέφανε. Μα ήταν βλακεία ε. του Κασελάκια που το καθιστέρισε, ο ίδιο δημιουργήσε θέμα γιατί αν λέει ότι έχω πολλά λεφτά, εγώ έχω γράψει 3-4 άρθρα από αυτού από πληροφορίε οι οποίε δεν επιδέχουν καμία διάψε, γι' αυτό και δεν διαψεύστηκαν. Και υπήρχε ένα θέμα από εκεί ορμόνη και διάφορη συντροφή του το κάνανε κούκκι. Χθε είπα καλή κουβέντα για τον κύριο Πολάκη. Σήμερα δεν θα πω κακιά Αλλά μια συμβουλή Έγραψε, έπιασε και έγραψε Σχόλια για το τι συνέβη στο Πασόκ Είσαι υποψήφιο δε πουλάκι μου Είσαι υποψήφιος για προεδρεία του ΣΥΡΙΖΑ Δεν πα τώρα να σχολιάσεις Τι έγινε στο ε, Πασόκ Εντάξει, ε, θα το σχολιάσεις το... <laughs> Ναι, ναι, δεν μπορεί να τα σχολιάζει όλα Και αυτό θα του κοστίσει Τελικά στο γεγονό ότι Θα παραμείνει αυτό το στίγμα που έχει Ότι είναι ένα. Αψής σχολιαστής και λιγότερο ένας ικανός πολιτικός Κοίτα δεις, τώρα έχει ένα προσωπικό στίχημα μπροστά του έτσι, Να δείξει ότι υπάρχει και άλλος Πολάκης Ο πολιτικός Πολάκης τον οποίο δεν τον καπελώνει ξέρω εγώ, μια διάθεση που έχει ε, αυτό που λένε αψή. Εντάξει και η αψάδα καλό πράγμα δεν είναι ό, Αν φτάνεις εγώ σε επίπεδο Αγένεια ή κάτι άλλο Ακόμα χειρότερα Έχει ένα μεγάλο στίχημα μπροστά του ο Πολάκης Και να σου πω και κάτι επειδή είναι ο, αυτός που μιλάει περισσότερο πολιτικά Και προσπαθεί να προσπεράσει τα υπόλοιπα Ίσως γιατί έχει καταλάβει ότι η Φαγομάρα δεν τον βολεύει Ούτε αυτόν ούτε το ΣΥΡΙΖΑ Η Φαγομάρα το μόνο που βολεύει είναι τη διάλυση Ούτε καν τη διάσπαση Λοιπόν στο ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας αλλά έχουμε ένα λεπτό Πε μου Ναι μου σε παρακαλώ Θα γίνουν οι εκλογές για την προεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ Τώρα Θα γίνουν. Επισης, κάτι θα γίνει. Τι θα γίνει μετά, Δηλαδή Ποια διασφάλιση έχει ο πρόεδρο που θα εκλεγεί, Ότι το κόμμα που θα, στο οποίο θα εκλεγεί πρόεδρο θα είναι το ίδιο δεν θα είναι. με αυτό που. Δεν θα είναι. Και το έχουν Α, συνειδητοποιήσει μράβο. όλοι ότι δεν θα είναι και γι' αυτό σου μιλάω για διάλυση και όχι για διάσπαση. Στο μεταξύ, ακούω και πάρα πολλά και εσύ. Καμιά φορά πετά κάτι μπιχτέψιμο για τον Τσίπρα και τα λοιπά. Και τι θα κάνει ο Τσίπρα. Βλέπει με ένα μαγικό ραβδάκι και ο Τσίπρα θα τα στρώσει όλα. Ο Α πούμε, τώρα, χτε διάβαζα την ανακοίνωση, 10-11 Οκτωβρίου θα είναι στο Βελιγράδι, στο Σέρβικο Κοινοβούλιο, μαζί με άλλου, και μάλιστα θα ανοίξει και τη διαδικασία να μιλήσουν για τα Δυτικά Βαλκάνια, την τήρηση των συμφωνιών, την καταπολέμηση του εθνικισμού κτλ. Ε, τι να κάνει, έχει απομακρυνθεί από αυτή την κατάσταση, η οποία εδώ που τα λέμε, να το πω έτσι, άμα ανακατευθεί, το μόνο που θα κάνει θα είναι να σε ε, ε, λερώσει κι εσένα. Να το πω έτσι, όπω το αισθάνομαι. Το μόνο που θα κάνει δεν δεν δε, βγαίνει άκρη. Really to... Παντώ, αν θες τη γνώμη μου αυτές τις μέρες, το πραγματικό πολιτικό ενδιαφέρον είναι στο άλλο στρατόπεδο, έτσι. Είναι μέρες μετρημένες, από τώρα μέχρι την Κυριακή, τι μετράμε πια, δεν είναι... Επι πέντε μέρες είναι η αξιοποίηση, με την Κυριακή... Πως θα γίνει τότε κάτι... γιατί το δέχτηκε ο Ανδουλάκης, την πρόκληση Δούκα, ο Δούκα τώρα πάει για μαλλί. Φοβάμαι, μην βγει κουρεμένο, διότι νομίζει ότι θα γίνει ξανά αυτό που του λένε όλοι, ότι με το debate την πήρε στη δουλειά. Στην πρώτη δημαρχίας. φάση με τον Πακογιάννη, τον, τον είχε βοηθήσει πολύ. Ναι. Είχε κερδίσει αρκετά το debate. Ναι, υποτίθεται ότι είχε κερδίσει. Τώρα στην ερώτησή σου, να σου πω ότι σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούν τα δύο επιτελεία. Το ναι. πότε θα γίνει, δεν ξέρουμε. Σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούν τα δύο επιτελεία. Ο χρόνο που υπάρχει είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δηλαδή, Τετάρτη και παρασκευή, τετάρτη, υπάρχει δημοτικό συμβούλ, νομίζω παρασκευή έχει προγραμματισμένο μιλιά ο δουλάκια. Την 5η υπάρχει το παιχνίδι τη Εθνική Ελλάδα. Οπότε γίνεται γίνει την δεν παίκτη δεν το δικανεί. Λέω, λέω πάνω κάτω πώ είναι το, το, ελπίζω το πράγμα. Το κόσμο να μην έχει χάσει τα λογικά του να κοιτάξετε Εθνική. Μπάπτησε αυτό. Αλλά αλλάζει με τίποτα. Ε, που λέει. Εγώ όπω καταλαβαίνετε, είμαι και οι δρόφιτο, έχω φύγει κατευθείαν. Ραϊμποτερ, πάω κατευθείαν στον πρωτοποριακό ψήφια για να πιω το νεράκι μου, όπως δεν είναι από κανένα άλλο φίλτρο, έτσι να τα λέμε αυτά, συμπαγούς, ενεργός, άνθρακα, συμπαγής ενεργός άνθρακας, ποιότητα νερού και γεύση μοναδική, απεριόριστο όσο θέλεις, φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε κατευθείαν από την πηγή. Στη θερμοκρασία που επιθυμείτε, χωρίς πλαστικά μπουκάλια και αν θέλετε περισσότερα στο 801 34 34 34. -34. Αν αναζητάς την επόμενη θέση εργασίας, αν ψάχνεις το ιδανικό ταλέντο για να στελεχώσει την επιχείρησή σου, Randstad, η Randstad θα σε βοηθήσει να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. 25 χρόνια τώρα η Randstad έχει υποστηρίξει 49.000 υποψηφίου να βρουν τη θέση εργασία τους και 3.000 εταιρίες και παραπάνω για να αποκτήσουν τα ταλέντα τους. Μπείτε σήμερα στο site RANSTAD, Ανακαλύψτε 600 θέσεις σε 18 ειδικότητε και υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού που αναπτύσσουν την επιχείρησή σας. Άκω εδώ να δεις. γιατί πιάστηκε ρε Γιώργη. Λέει, αγαπητοί κύριοι, πάρα πληροφορείτε, Σόνι αγόρασε τον πλήρη κατάλογο εγγραφημένης μουσικής στο Pink Floyd. γιατί εμείς τι είπαμε, για 400 εκατομμύρια και το ίδιο ποσό. Κυκλοφορούσε λίγο στην πιάτσα. σω το διατύπωσε κάπω διαφορετικά. Τι είπα, τα, τα δικαιώματα είπα. Ναι, ε, ε, εν πάση κάθε διευκρίνηση είναι θετική. 400 δε, δεν είναι δε, τα εκατομμύρια. Βεβαίω. Μην πέφτουμε έξω αυτό... καθώς, τα αργές εκατομμύρια. Όχι, 400 είπαμε, 400 είναι. Ε, και γράφει και ο Γιώργη εδώ πέρα. Ε, δεν, ε, κυκλοφορούσε στην πιάτσα κάπω χρόνια. Λέει, αλλά λόγω τη κόντρα Γίλμου Waters. δεν τελεσφόρησε. Η αλήθεια είναι ότι. Ε, τα βρήκαν λοιπόν. Όχι, δεν τα βρήκαν καθόλου. Μόνο στα λεφτά τα βρήκαν. Ο ένα ε. δεν θέλει να βλέπει τον άλλο. Καλά, ρε, παιδί μου, τα βρήκαν στα λεφτά αυτό. Ε, ο, μάλιστα, ο Ρούτερ Γούτερ έγραψε ε, για τον Γκίλμορ ότι είναι με το Ισραήλ και είναι φαγή και διάφορα τέτοια. Mm -hmm. Δηλαδή, σου mm -hmm. ότι α, ναι, έχουν βαθιά ρήξη μεταξύ του, α πούμε. Και ε, γράφει και άλλα εδώ πέρα γιατί έχει αγοραστεί λιάνο του ενό ο, ο κατάλογος mm -hmm. του Brooks Priesting, mm -hmm. του Bob Dylan, των Queen κτλ. Mm -hmm. Χαιρετισμού, φίλε, να σε καλά. Υπάρχει ένα προβληματισμό, το έβαλε άλλο. στο τραγούδι για να ακούσει αυτό το ρ. Ε, η αλήθεια είναι ναι, γιατί το 1964, ήδη πριν από 60 χρόνια την έλεγε. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει το ίδιο. Αν και η αλήθεια είναι τα κλασικά μοντέλα που έτσι. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από όσα θε να πει. Τίποτε απολύτω. Όταν περνά τα χρόνια, τα κλασικά. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει όταν περνάνε τα χρόνια μοντέλα. Τι ωραίοτε πράγματα να περνούν τα χρόνια και να είσαι ζωντανό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αν είσαι εδώ και mm. εξακολουθεί να είσαι α πούμε έτσι. Η πρίτη Γούμαν εξακολουθεί να είναι πρίτη στα ωραία τη χρόνια. Θα, ναι. Η πρίτη είναι πάντοτε. Η πρίτη Γκούμαν του καθενό είναι πάντοτε πρίτη. Ναι, ιδίω στα κλασικά μοντέλα, ξαναλέω. Γιατί αν έχουν περάσει και 60 χρόνια, από τότε που ήταν στο νούμερο 1 με το Ροϊόρμπιζον, ναι, δεν το λε και λίγο. Don't make me Έχω να σου κάνω ερώτηση κρίσεως Την έκανα την ναι. ώρα που ανέβαινα Θα προκαλέσει, αλλά το θυμήθηκα, θα προκαλέσει κρίση Το θυμήθηκα ναι. διότι εδώ σε αυτό το πανέμορφο στούντιο ε, Άκουσα στο διάλειμμα Ένα ε, Μια σιρήνα ναι. ε, Τι ήτανε τώρα, ήτανε, ε, κάτι ήταν τώρα Αστεροφόρο Μάλλον αστεροφόρο θα ήταν Και σου κάνω ερώτηση κρίσεως Ακούς Εγώ το που ακούω αρχίζω να ψάχνω πού είναι mm. Πού είναι Έρχεται από πίσω είναι στην απέναντι μεριά, πάει κάπου αλλού Βάση με πτώση. Τι πρέπει να κάνεις, είσαι οδηγός Ακούς σιρήνα Τι πρέπει να κάνεις Ιδίω όταν έρχεται από πίσω, πρέπει να κάνεις δεξιά Γιατί να κάνεις δεξιά, Για από να... πού θα περάσεις Για το να ανοίξεις το δρόμο Εσύ πρέπει να κάνεις δεξιά να κάνεις, είσαι... να, ταχύτητα, να κάνεις δεξιά και να ανοίξει ταχύτητα, να κάνει δεξιά και να μειώσει ταχύτητα, να κάνει δεξιά και να σταματήσει είναι... να χωρέσει και ο άλλο να μπει εύκολο... για να ανοίξει το... ο δρόμο είναι... να περάσει. Δεν είναι εύκολο να σου πω να ανοίξει ταχύτητα. Α πούμε, για παράδειγμα, όταν είσαι σε ένα κομμάτι που έχει κίνηση, έτσι. Πρέπει να ανοίξει το δρόμο. Τώρα λέω, κάνει δεξιά. Αν είσαι στην αριστερή λωρίδα και κάνουν όλοι αριστερά, πρέπει να ανοίξει ένα διάδρομο. Θα κάνει εσύ αριστερά, ναι, θα κάνει Δεν ξέρουμε επομένω, ούτε εσύ ξέρει κ. Κουδαλάκη. Ούτε είναι... εγώ γνωρίζω κύριε Παπαδημητρίου. Το μου. λογικό είναι να ανοίξει διάδρομο. Μαρία, γνωρίζει εσύ. Είναι και θέμα μια στοιχειώδου αντίληψη. Μάλιστα. Ωραία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μου το είχε πει ένα διοικητή τροχία Αθηνών ναι. πριν πολλά πολλά χρόνια, καλάνάνε. Μου είχε πει το εξή γιατί ο άνθρωπο είχε πάει έξω, γιατί πηγαίνουν εξωματικοί, κάνουν σεμινάρια κτλ και μου λέει να κάνουμε έναν κανόνα. Και μου λέει, κατά τη γνώμη μου, ο πιο καλό κανόνα είναι αυτό. Δεν θυμάμαι που μου τον είχε πει ότι ισχύει η Γερμανία, Γαλλία και κάπου αλλού, να ξέρουμε από πριν ότι θα περάσει στη μέση. Ναι. Επομένω, εμεί όπου είμαστε, θα πάμε αριστερά-δεξιά. Αριστερά. Έχω δει στην Αμερική που ανεβαίνουν το διάζωμα. Ανεβαίνουν κανονικά. Βέβαια, στην Αμερική οι μεγαλύτεροι δρόμοι έχουν και σχεδόν πάντοτε ένα διάζωμα. Απλώ κάνουν γρήγορα να περάσει, ε... ξέρουν ότι θα περάσει. Στη μέση. Δεν και να... επίση έχω δει, τελειώνω, έχω δει πυροσβεστικές, αυτά τα θηρία τη πυροσβεστικές, να. να περνάνε με 80 την ώρα. Δηλαδή δεν το σκέφτεσαι να, να μην του ανοίξει το δρόμο. Κοίτα, καταρχήν θέλω να πω ότι εδώ πέρα είναι ένα θέμα αντίληψης, να κάνεις αυτό που πρέπει. Το λέω τώρα που θα βάλουμε κάμερες δηλαδή, μήπως και το συζητήσουμε και αυτό το θέμα που είναι σημαντικό. Δύο σχόλια έχω επί του συγκεκριμένου. Σχολίαζε. Καταρχήν οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν, κάνουν πέρα γιατί θα μπορούσε να είσαι συμψηφισμένο στο ασθενοφόρο και οάουα κτλ. Πολύ καλύτερα από δε, Δεχτεί ερώτηση εμένα, αλλά λέω: Οι περισσότεροι θα το κάνουν. Υπάρχει όμω μια χιδαιότητα που συμβαίνει με το ασθενοφόρο. Είναι ότι ανοίγει δρόμο για να περάσει και κάποιο άλλο παίρνει το ασθενοφόρο από πίσω, να μην το κολλάει, κολλάει πάνω του, για να εκμεταλλευτεί. Για να το το ανοίγει δρόμο για να πέρασει. Αυτό έχει ένα χιδαίο. Πρόσημο, Λέμε λοιπόν στον κύριο Οικονόμου. και ένα δεύτερο να πω. Παρακαλώ. Επειδή αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο είναι πολύ καλό να το θυμάμαστε όλοι. Εντάξει, αν είσαι σε έναν δρόμο κεντρικό, προφανώ έχει κίνηση, κάνει αριστερά, δεξιά, ο ένα, τον άλλο, να πέρας. Όταν είσαι όμω στην Εθνική Οδό που υπάρχει πρόβλεψη για τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκη, τη λεγόμενη ΛΕΑ και πάει και την πιάνει κάποιο που είναι πιο έξυπνο σαν τον Μπάμπη, πιο έξυπνο σαν τη Μαρία, πιο έξυπνο την Εύη, πιο έξυπνο τον Γιώργο και βγαίνει αυτό εκεί και κάποια στιγμή κλείνει η Λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, εγώ θέλω να δω το ασθενοφόρο, πολύ το πυροσβεστικό, να περάσει από πάνω του. Τόσο πολύ τα παίρνω με αυτού του τύπους. Αυτή η Λωρίδα είναι για να σώσει ζωή, για να σβήσει φωτιά, να βοηθήσει κάποιον που είναι σε ανάγκη. Αυτά είχαν από τον Μπάμπη μου, γιατί φόρτωσαν. Μόνο στον Μπενίττον δεν φταίει ο Μπάμπη σε αυτή την περίπτωση. Σε όλε άλλε κάνει το ό,τι μπορεί. Ε, δεν πρόλαβα γι' αυτό. Ε. Λοιπόν, ε, ε, πρέπει λοιπόν ο κύριος Οικονόμου που ασχολείται τώρα με τον κοκ. Ε, ο κύριος Οικονόμου ασχολείται προφανώ με τον κοκ με όμικρον ω εκ τη θέσεώ του στην κυβέρνηση και με τα κοκ με ΩΜΕΓΑ όταν δεν κάνει τη δουλειά την κυβερνητική, βάζω στίχημα γι' αυτό. Γιατί το έχει κόκ, πάρει κιλάκια Το κόκκι είναι ωραίο. Τέλειο. Άμα είναι καλό το κόκκι. Στο άρεσε, σχολείο έτρωγε κόκκι. Στο αυτό, σχολείο τι έτρωγε. Αυτό που λέγανε Νέγρο, το θυμάσαι. Τα Που λιγράκια. ήταν σαν το κόκ αλλά είχε και από τι δύο πλευρέ σοκολάτα. Ναι, και είχε και τρίμα και... σοκολάτα από πάνω. Ναι, το λένε και αυτά. Και είχε και τρούφα. Ναι, ναι, πώ. Μιλάμε σοκολατένια αμαρτία. Σήμερα, βέβαια, έτσι και πα να παραγγείλει νεύρο μπορεί και να σου πουν λόγω πολύ τι αυτά που ζητάς. Σεσένα θα το πούν, σε μένα δεν τολμούν. Να σου πω τώρα. Ήταν μου άρεσε πολύ. Αστεία, Εμένα μου άρεσε και το Σάμαλ, γιατί δεν Μην τα παίρνει τώρα στα σοβαρά. Πρέπει λοιπόν ο οικονό τώρα που ασχολείται με τον κοκ, να μα πει και αυτό το θέμα. Να μα πει όταν έρχεται ασθενοφόρο, αστυνομικό, πυροσβεστική κτλ. Τι πρέπει να κάνουμε στον δρόμο. Ανάλογα με το πόσες λωρίδες έχει και όλα αυτά τα ωραία. Ένα φίλο που φαίνεται να γνωρίζει είναι ο κολλητό μα, μα τη Θεσσαλονίκη Γεια σου είναι και μηχανικός να θυμίσω Λέει στην Ιαπωνία ανοίγουν στη μέση Εδώ κουλουβάχατα Στη μέση πρέπει να ανοίγουν παιδιά Εδώ κάνουνε σλάλωμ παιδί μου Κάνουν σλάλωμ είναι οδηγία αγώνων. Είναι λες και κάνουν δεξιοτεχνία στο δρόμο τώρα Έχω κάνει Ο το... ένας μας κάνει αριστερά το Ο άλλος 90, μας κάνει δεξιά Το 99 κάνει μια... Είχα κάνει μια τηλεοπτική παρουσία πάνω Και είχα κάνει το ρεπορτάζ ε, Αυτό μες στο ασθενοφόρο Σκέψει τώρα ένα άνθρωπο που έχει οδηγήσει και σε πίστε και σε οριακές mm -hmm. καταστάσεις, καταστάσει. Δεν είμαι. Τα χρειάζο. Όσο τα φιλέ δεν είμαι. <laughs> Μιλάω ε, αδρυναλίνη του τύπου να σε λούζει υδρότα, η αγωνία των ανθρώπων. Ε, και επειδή το διακύβευμα είναι να σώσει έναν άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι που ξεγελάσαι. Ε. Δεν δε σηκώνεται να φύγει ένα από του οδηγού να πάει στη σήμη που δεν έχουν κιόλα και κάτι και τσακώνεται ο Γεωργιάδη με τον Δήμαρχο ναι. για τον... δύο ασθενοφόρα και κάθονται. Πολύ άσχημη εικόνα, ρε φιλέ. Πολύ yeah, άσχημα είναι, να τσακώνεται πολύ, ο Δήμαρχο με τον Υπουργό, ο Υπουργό με τον Δήμαρχο, για ένα πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι φταίει είτε ο ένα είτε ο άλλο που δεν έχει βρεθεί. Είναι πολύ άσχημη η εικόνα, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει να το παίξουμε χθε και το προσπεράσαμε, και ο καυγά είναι πολύ κακό πράγμα. Βεβαίω, ε, το ζήτημα είναι να κάποια στιγμή να είμαστε και αποτελεσματικοί. Και επειδή είμαστε όλοι στην ε, διαπίστωση, ρε, λέει, δεν έχουμε αυτονόητο. Κάνω εγώ, λέει ο Άδωνη, διαγωνισμό. Δεν έχετε κανένα. Λέει ο Δήμαρχο, Εγώ έχω ασθενοφόρα, δεν έχω οδηγό. Άμα κάτσει ο καθένα στη θέση του και του δεν τον Λέει μετακίνημα. ο Γιώργιάδη, μπορεί να προσλάβει. Γιατί του λέει ότι ο νόμος προβλέπει ότι ο Δήμαρχος μπορεί να προσλάβει για οδηγό ασθενοφόρου. Στην Αμερική, γιατί τα λήνουν καλύτερα στι μικρέ κοινωνίε αυτά τα ζητήματα. Μήπως, λοιπόν εδώ Γιατί, ταλύνουν, γιατί είναι πιο συλλογική πιο σοσιαλιστές, πιο κομμουνιστές με την έννοια της κομμούνας, δηλαδή της κομμούνας που λύνει τα προβλήματα λύνει τα της μικρή κοινότητας. Μέσα από το community. Ναι, γιατί στην καπιταλιστικάρα την Αμερική τα λύνουν αυτά και εμείς εδώ που είμαστε φουλ σοσιαλιστές. Τώρα είπα σοσιαλιστές, παιδί μου, βάλε σε παρακαλώ το νούμερο 2. το νούμερο 2 κερδίζει. Είχαμε έξι υποψηφίου και πέντε από αυτού έβαζαν κεντρικό το θέμα τη αλλαγή ηγεσία, ο καθένα με την πρότασή του. Και αν θρήσετε τα ποσοστά αυτά, είναι κοντά στο 70% όμω. Είχαμε και τον Δημήτρη Το Μαύρο εδώ, ο οποίο σε όλε τι δημοσκοπήσεις δείχνει ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο που πιστεύει βαθιά ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ για να μεγαλώσει και να ανοίξει. Και αυτό το αίτημα για την αλλαγή τη ηγεσία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και με επέλεξαν οι ακριβώ για να εκφράσω αυτό το αίτημα. Και προσέξτε, το ίδιο θα έλεγα αν στο δεύτερο γύρο ήταν και ο Παύρο Γε και θα αλλάξει. Κάθε ότι στηρίζω την πρόταση του Παύλου του Γερουλάνου για την αλλαγή τη ηγεσία στο Πασόκκινημα Αλλαγή. Τι, δεν έχω εσύ να πω. Έχω μείνει άναυδο. Έχω μείνει άναυδο. Δηλαδή, ότι... ο, ο, ο, ο τελειόφυτο του Πολυτεχνείου λέει ότι όσοι δεν ψήφισαν τον Ανδρουλάκη είναι μαζί μου. Και, τα και καθ... γιατί δεν του ζήτησαν αυτόν τον. Είναι, είναι και καθηγητής, δεν είναι απλό τελειόφυτο να τα λέμε αυτά. Εγώ θεωρώ ότι. Χρησιμοποιεί ένα πολιτικό επιχείρημα. Τώρα, πόσο πιστικό είναι, ε, μπορείτε να το αξιολογήσετε μόνοι σα. Αν ακούσετε και τον Ανδρουλάκη, πώ απάντησε στο συγκεκριμένο, γιατί η αλήθεια είναι, πα, παρότι όλοι οι δημοσιογράφοι του ζητάμε συνεντεύξει, έτσι, είναι σαφέ. Αυτέ τι μέρε ε, γινόμαστε και πιεστικοί. Ε, ακούστε πώ απάντησε. Χθε, νομίζω, μιλούνταν στο Μέγα ο Νίκο Ανδρουλάκη. Άκουσα τον κύριο Εδωκά, τι δηλωσία του χθε, είπε ότι το 70% των πολιτών που ψήφισαν θέλει άλλο πρόεδρο. Επειδή είμαστε Μηχανική και ΙΔΙΟ και εγώ και ο Χ. οι Μηχανικοί πρέπει να ξέρουν και καλά μαθητηματικά, δηλαδή η λογική αυτή νομίζω ότι είναι λίγο, κάνει ένα άλμα. Mm -hmm. Στην ίδια περίπτωση όπως θα πει το 80% του είπε ότι κακό κατέβηκε υποψήφιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θέλω να σα πω διότι δηλαδή μου την πλευρά, είμαι πολύ ευχαριστημένος και τους τιμόλους και μαζί θα προχωρήσουμε όλοι διότι πια τα πράγματα έχουν πάρει μια άνοδική τροχιά. Εντάξει, είναι αυτό που λέει. Είναι το reverse psychology μπορεί να το γυρίσει τούπατο. Ε, Λε εσύ ότι το 70 δεν θέλει εμένα. Ωραία, το 80 δεν θέλει εσένα. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια βάση για να γίνει αντιπαράθεση. Να σου πω για την αλήθεια. Θεωρώ ότι αν τελικώ γίνει το debate. Εγώ στο 50-50 είμαι αυτή τη στιγμή. Αν βρουν χρόνο, γιατί αλλιώ ε... συμφώνησαν. Υποτίθεται να το κάνω, βέβαια. Στι λεπτομέρειε κρύβεται είπες, ο Σατανά. Είπε πριν κάτι ότι ο, ο θέλει το debate. Προσδοκώντα από το debate κάτι. Δηλαδή να κάνει μια καλή παρουσία όπω είχε κάνει τότε με τον Παγκογιάννη και να κερδίσει. Βέβαια από το debate το τελευταίο που ήταν η 6 του Πασόκ δεν βγήκε κερδισμένο. Ήταν μάλλον χαμένο το debate. Όπω είχαμε πει πάρα πολύ ότι ο κερδισμένο ήταν ο Γερουλάνος ας πούμε, πράγμα που φάνηκε και στι δημοσκοπήσεις και έγινε με το πουλευτήριο ε, και Εάν τελικά. Ναι, γράψανε και κοσάρια. Εάν ε, τελικά γίνει το debate η ατζέντα δεν είναι τι θα κάνουμε το Πασόκ. Mm -hmm. Είναι και αυτό, αλλά είναι ένα υποθέμα. Το θέμα είναι πώ θα, θα πείσει, α πούμε, ότι έχει μια κυβερνητική πρόταση. Θα πρέπει να πλουστεί ο τραχανάς οικονομία, μεταναστευτικό, εθνικά θέματα, εργασιακά. Έχει ατελείωτη ιστορία και βέβαια και έχει και θέματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ ω ΠΑΣΟΚ. Πώ βλέπει τα πράγματα στο τομέα τη υγεία, μια που το συζητάγαμε πριν. Είναι πολύ απαραίτητο. Πρέπει να ζητήσουμε για τα πράγματα που καίνε τον κόσμο, για τα σοβαρά ζητήματα τη χώρα, για τη διπλωματία, για όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο θέλει να γερατήσει, Άνοιξε το θέμα του Πασόκ και μου έχουν τρελαίνει. Ναι, τι να κάνουμε. Ό,τι θέλει να ανοίγουμε, σε τρελαίνουν. Να πω εγώ ποιο θα κερδίσει τώρα. Α το συζητήσουμε μετά. Εσεί τώρα μπείτε στο διαγωνισμό, ο οποίο πάει μέχρι την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου του Real FM Τριήμερος στην Καλαμάτα Current Motion Έτσι με ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστοτική κάρτα Θα πάτε τρίμερο στην Καλαμάτα Δύο ανατομικά στρώματα Mars της Greco Strom Δώρο επιταγή 1000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες παρακαλώ Smart τηλεόραση FNU 4K Ultra HD 50 ιντσόν για εκπληκτική εικόνα Όλα αυτά μπαίνετε realplayer.gr, βρίσκεται το διαγωνισμό, ακολουθείτε τις οδηγίες πανευκολάκι και περιμένετε την κλήρωση στην εκπομπή των Νιφλί Stathit, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου. Καλή τύχη.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 Λίγο και σαν προβοκάτσια είναι η αλήθεια ε, Άνοιξ ο Μπάπης εδώ τα θέματα του Πασόκ πάλι Για τα λοιπά πλακώσαν οι ερωτήσει. Εμείς είχαμε προγραμματίσει να ακούσετε Του Σκούλεν Δεν κάνει λόγω ότι ο Ρόπερτ Μπέλλη έχει σήμερα γενέθλια Δεν ξέρω αν θα πάνε σε γιορτές και πανηγύρια οι γύρια είναι από την αλήθεια Πάντως εγώ θέλω να ακούσω Τι έχουν να πούνε οι δύο υποψήφοι του Πασόκ Γιατί εντάξει τώρα πολλοί βιάζονται. Το γράφω και σήμερα στο Άρθρο μου, στο LibreLearn, ότι είναι ένα μπερδεμένο κόμμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει και ποιο θα είναι ο έχει... και ο αρχηγό να αρχίσει να ξεκαθαρίζει θα σου λίγο. το εξής. Επειδή έχω μιλήσει εχθέ καταρχήν, ήταν δύο ώρε, α πούμε, αυτό το σχεδόν μόνο με θεματικέ εκπομπέ, αλλά. και δεν εννοώ το ραδιόφωνο. Στο οποίο ραδιόφωνο πάμε με τον θεμαστό και καλά κάνουμε τέτοια ώρα, πάτε στη δουλειά σα. Στην ανάλυση όμω, και θέλω να πω ότι εδώ συμπίπτουν πάρα πολλοί από του ε, σοφού που έχουμε λένε ότι. Η πρίκα δηλαδή ότι είδαμε διαφορετικές προσεγγίσεις από αξιοπρεπείς ανθρώπου και ένα καλό Final Four από το Final Six έγινε ένα Final Four και τώρα θα έχουμε και ένα τελικό προκέπτει μια πρίκα ε, που συνήθως έχουν τα κόμματα που είναι πολύ συλλεκτικά και ε, ή, διεκδικούν την κυβέρνηση αλλά ταυτόχρονα με την πρίκα έχει και το πρόβλημα πώς αυτό θα με Δηλαδή ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ Είχε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τώρα έχει τον Νίκο Ανδρουλάκη και κάποιου βαρόνου. Ή το Χαριδούκα και κάποιου βαρόνου. Εντάξει, μην πάμε στη Βαρονία πάλι. Ε, ναι, διότι... Διότι... τώρα η φωνή του Γερουλάνου που είχε βγει, ξέρω εγώ, Παύλο και βγει πέμπτο στι προηγούμενε σοκοματικέ εκλογέ. Τώρα βγήκε τρίτο και θα μπορούσε να ήταν για λίγε ψήφου δεύτερο. Άρα η διαματοποίηση εδώ πέρα έγρατε... χρόνια στον πάγκο κατεβαίνει και είναι σε full forma και τη βλέπει και γράφει κοντά ίσω. Αυτό που έγραφε η Κάτια Μακρή την Κυριακή στην Real News, την Κυριακή που πέρασε. αυτό είναι. Ότι πρέπει να συνεργαστεί όποιος βγει με τους άλλους, όχι όλους, αλλά με κάποιους επειδή μου Να μην φανεί ότι όποιος βγαίνει τους διαγράφει από προσώπου γης Και είναι και λιγάκι δύσκολο τώρα βρύ, να σου πω γιατί επί τη ουσία, οι δύο που έχουν τον τελικό μπροστά του στην Κυριακή προ, Προφανώς προσπαθούν να προσετεριστούν κατά κάποιο τρόπο τα, τη νέα κατάσταση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ και δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη ευκολία να βγει κάποιο τώρα και να πει: Εγώ είμαι με τον Τάδε. Ο Γεωργιλάνο το απέκλεισε, α πούμε. Τώρα για του φίλου που ρωτάνε ποιο θα κερδίσει, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να πει κανένα. Αλλά ότι έχει προβάδισμα ο Μανδρουλάκη επειδή είναι πρώτο, επειδή έχει 8 τόσε μονάδε διαφορά, επειδή έχει πάρει τι 9 από τι 13 περιφέρειες που είναι μάλλον πιο σιγουράκια ω ψήφοι, είναι δεδομένο. Αντίον του χάρη, ο, ο κύριο Δούκα έχει το πλεονέκτημα ότι. Όσοι δεν ψήφισαν τον Αντρουλάκη, ήταν απέναντι, είναι πιο κοντά του. Είναι το New Kidding Town. Είναι, δεν είναι κοντά του, κοντά του. Επίσης, τότε θέλουμε να τους ακούσουμε, να συζητούν για τα μεγάλα και τα σοβαρά. Και θέλουμε, διότι ζει η Ελλάδα μεταξύ δύο τεραστίων πολέμων. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Καθόρουες, τι λες. Δεν είναι σαν. απλά. Εγώ σήμερα είδα το Βαρέλι 80. να κατεβαίνει ένα, όχι είναι 79, κατέβηκε ένα δολάριο τώρα το πρωί ε, και λέω, ουφ δεν πήγε πάνω από το 80. Ψυχολογικό είναι αυτό, ναι. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μα και χθες πήγα και γέμισα βενζίνη, γιατί λέω κάτσε τώρα που είναι φτηνή να βάλω λίγη. Μ' αρέσει που δίνουν και συμβουλές. <laughs> αυτό είναι το τελευταίο μπάμπαι. Η απόλυτη προβοκάτσια σε μια εκπομπή που το yes το έχει για κακό. Η Γιέστο, yes πολύ μακρινό βια, έτσι να τα λέμε και αυτά, 1983 και κυκλοφορούν μια τέτοια ωραία μέρα, το όνειρο Βελόνιχαρτ. Αυτά λοιπόν αγαπητές μου, αγαπητοί μου και τα άλλα παιδιά, ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι εδώ, τον βλέπω, είναι συγκεντρωμένος. Έχει κάνει την πρωινή προσευχή και σε λίγο θα έρθει εδώ να το όλοι μαζί για το καλό τη χώρα, διότι η γραμμή σε αυτόν τον σταθμό είναι για το καλό τη χώρα. Για το καλό τη χώρα, ναι. Γραμμή, παιδιά, εγώ δεν έχω βρει εδώ. <Συλίδε> αυτό 15 χρόνια ψάχνω <Συλίδε> την πρόοδο. Δεν την βρήκα. Τελευταία μα φράση, αφού σα πούμε ότι πρώτα ο καλά να μα τα πούμε αύριο το πρωί στι 8, είναι Βιτόριο Αλχαίρη, άσε μια τέτοια μέρα τα εγκόσμια. Ιταλό δραματουργό. Μια φράση την οποία πρέπει να την κρατήσετε και να μην την πετάξετε. Η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα. Το εγκληματίας το διαπράττει.